Κομματάκια το αντιμετωπίσαν και να συνδεύουν στη ζωή. Το θέμα είναι κανείς να κρατάει την ψυχραιμία του και να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οποιαδήποτε αναποδιά. Λοιπόν, όπως θυμόσαστε, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, κάναμε μια εισαγωγή στην Επικούρια Φιλοσοφία. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για την Επικούρια Γνωσιολογία, δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε τη φύση και την πραγματικότητα, γενικότερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστήμη, για την φυσική, που είναι δηλαδή η επιστήμη της φύσης, τη φυσιολογία ως μιλήνει. Θα δείτε ότι είναι πολύ αλληλένδετη η φυσική, η επιστήμη, η επικούρια, με τη γνωσιολογία του. Αλλά θα μιλήσω για την επικούρια φιλοσοφία αλλά θα δείξω και πως αυτά που είπε ο Επίκουρος τα ανακαλύπτει η σύγχρονη επιστήμη τους τελευταίους γερκρισεών μας. Ε, θα δείξω κάποια παραδείγματα. Προφανώς ε, δεν τα είπε όλα τέλεια ο Επίκουρος, ούτε ε, βρήκε ακριβώς όλους τους μηχανισμούς που έχουμε παρατηρήσει στη χημία ή στην γεωλογία ή στην ιατρική ή οπουδήποτε, στη γεωλογία. Αλλά οι βασικές αρχές του ήταν εξαιρετικά εύστοχες και δεν ήταν εξαιρετικά εύστοχες από τύχη, αλλά χρησιμοποίησε την κατάλληλη μεθοδολογία Οπότε θα αναφερθώ λίγο και στη γνωσιολογία για να το συνδέσω με το προηγούμενο μάθημα και ελάχιστα και στην ηθική όταν θα σας μιλήσω για το πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφατος και τη σχέση έχει η, η επικούρια φιλοσοφία και η επικούρια ηθική με αυτό που λέει σύγχρονη νευροβιολογία. Γιατί όλα αυτά είπαμε είναι αλληλένδετα, έτσι δεν είναι άλλο η ηθική, άλλο η φυσική, άλλο η γνωσιολογία, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. και για να μην μείνει και ο φίλος μου ο Λεωνίδας ο Αλεξανδρίδης που έχει κάνει το τελευταίο μάθημα για την ιστορία παραπονεμένος, θα σας πω πολύ εντάχυ και ε, την ιστορία της επικούριας φιλοσοφίας μέσα, μέσα σε ένα slide, πολύ γρήγορα. Η επικούρια φιλοσοφία, η σχολή των επικουρίων, υπήρχε 7 αιώνε στην αρχαιότητα από το 300 προ Χριστιανική εποχή μέχρι το 400 μετά Και δίδαξε αυτή η σχολή πολλού ανθρώπου, άνδρε, γυναίκε, πλούσιου, φτωχού, ελεύθερου και δούλου. Μετά, περίπου από το 400 μετά τη Χριστιανική εποχή, για χίλια χρόνια υπήρξε ο Μεσαίωνα, τα σκοτεινά χρόνια. Και το 1417 όμως ανακαλύφθηκε το επικούριο ποίημα ε, του Ρωμαίου Λουκρίτη, πριν 600 χρόνια περίπου, περί της φύσης των πραγμάτων, όπου σε μια επιτομή ε, 7.500-7.400 στίχων, ε, ε, είχαμε όλη την επικούρια φιλοσοφία, κυρίως τη φυσική αλλά και κομμάτια της ηθικής. Αυτό έδωσε το μας στην αναγέννηση επηρέασε πάρα πολλούς ανθρώπους, ε, χαρακτηριστικό είναι ότι οι δύο γνωστοί πίνακες του Μποτιτσέλιου που ξέρετε, η Αφροδίτη και ο Ευρωκομός της είναι επηρεασμένοι από στίχους του Νουκρίτιου, πολλά δηλαδή στην αναγέννηση, ε, κομμάτια της αναγέννησης είναι επικούρια, αλλά πέρασαν περίπου 2,5 αιώνες έτσι ώστε να, να βιώσει επικούρια φιλοσοφία από αυτόν τον άνθρωπο, τον Γάλλο καθολικό ιερέα και φυσικό φιλόσοφο Κέρ Γκαζαντή, ο οποίος ήταν φίλος του Γαλιλαίου και αστρονόμος. Ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο για να παρατηρήσει ε, τους πλανήτες. Και είδε ο Γαλιλαίος και ο φίλος του Γκαζαντή ότι όντω υπήρχαν πολλοί κόσμοι στο σύμπαν και όχι ο ένας κόσμος όπως έλεγε ο ο ά και αυτό οδήγησε τον Κασαντή να αναβιώσει την επικουρία του Μεσοφία. Ξεκίνησε αυτό που ονομάζουμε βιλισμός και ήταν η αρχή τη πορεία προς τον διαφωτισμό και την επιστήμη. Ε, γράφει η ιστορία του ελληνικού έθνους, ορθώ είναι να αναζητούμε τη μακρινή αρχή του διαφωτισμού ω τον Κασαντή. Γιατί τι είναι ο διαφωτισμός, είναι μέσω της παρατήρησης της φύσης να ελευθερώσουμε το νου μας για να, είμαστε, να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτό δηλαδή που έλεγε ο επικούριος. Ο διαφωτισμός, προφανώς, δεν είναι μόνο επικούριος. Ε, υπήρχαν και στοϊκοί, ακόμα και πλατωνικοί διαφωτιστές, αλλά κυρίως επικούριος. Λοιπόν, και φτάνουμε στον Κάμ, τον Ιμάνουελ Κάμ, που στον πολοφόνα, αν, θέ, αν θέλετε, του διαφωτισμού του 1781, γράφει ένα βιβλίο που λέγεται η «Κριτική του Καθαρού Λόγου» και εκεί αναφέρει, είναι ένα πολύ λογικό βιβλίο, ο Καντ θα λέγαμε ότι είναι ένας σύγχρονο προϊκός, ε, και εκεί αναφέρει ότι υπάρχουν δύο κύρια φιλοσοφικά ρεύματα, η νοησιοκρατία και η αισθησιοκρατία. Η νοησιοκρατία με κύριο εκπρόσωπο στην αρχαιότητα των Πλάτωνα ε, και στην νεότερη εποχή το Λάιμπνιτς, η αισθησιοκρατία ε, με κύριο εκπρόσωπο τον Επίκουρο και στην αρχαία εποχή και το Λόγκ στην νεότερη εποχή. Η διαφορά είναι, η μέθοδος είναι, γιατί τη μένη αισθησιοκρατία είναι η παρατήρηση, η εμπειρική παρατήρηση και είναι φυσιοκρατική η μέθοδος, ενώ για του Ιουσνοϊσιοκράτος, τον πλάτημα και τον Λάιπνιτς, είναι ο λόγος, δηλαδή, με, με με τη λογική, με τη ρητορία, με τη διαλεκτική, με το λόγο δηλαδή, να, να φτάνουμε στις καθολικέ έννοιες αυτό που ονόμαζε ο Βλάτωνας, επιστήμη. Και ονόμαζαν ακόμα και στην εποχή του Καμ επιστήμη. Λοιπόν, δηλαδή οι καθολικέ έννοιες Να καταλάβουμε την έννοια του Θεού, την έννοια της φύση, την έννοια του ανθρώπου με τα λόγια, με τη, με τη συζήτηση, με τη διαλεκτική, με τη ρητορία, με, με την αναζήτηση, με τη σκέψη. Αυτή είναι η νοση, νοησιοκρατία. Λοιπόν, ε, ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε και τις δύο μεθόδους. Δηλαδή, ε, ενώ ακολούθησε την επιστήμη, σε εισαγωγικά την επιστήμη, τη λογική όπως την έλεγε, για τις καθολικές έννοιες, ε, χρησιμοποίησε όμως και την εμπειρική παρατήρηση, ήταν ε, ο πρώτος μεθοδικός, θα λέγαμε, εμπειριστής, και γι' αυτό θεωρείται και πανεπιστήμονας. Όμως, θεωρούσε ότι δεν μπορούμε με την παρατήρηση να καταλάβουμε τη φύση, γιατί είναι αόριστα τα πράγματα, μόνο με το λόγο κλπ. Οπότε, ο πρώτος αληθινός εμπειριστής, ο πρώτος αληθινός αισθησιοκράτης, που δέχτηκε ως αληθινό μόνο ότι παρατηρούμε ε, με τις αισθήσεις, οπότε καταλαβαίνουμε τον κόσμο με την παρατήρηση και με την παρατήρηση ήταν ο επίπεδο. Αυτός ο διαχωρισμός όταν εγώ τουλάχιστον τον ε, διάβασα με, με παραξένεψε. Άλλα, άλλη φυ, η φυσιοκρατία και άλλη επιστήμη, ένα σύγχρονο επιστήμονα θα έλεγε ما, τι πράγματα είναι αυτά. Ε, αυτό συνέβη επειδή ο, ο Καντ γράφει το 1781 αυτό το βιβλίο, δηλαδή 25 χρόνια, 20 τόσα χρόνια πριν ο χημικός, ο άγνωστο Χημικός Ντάλτον αποδείξει την ατομική φυσική πριν παρατηρήσει και μετρήσει τα βάρη των ατόμων, οπότε ε, να, ε, πριν απο, να, την απόδειξη της ατομικής φυσικής που ουσιαστικά ξεκινάει η σύγχρονη επιστήμη. Οπότε σήμερα όταν λέμε επιστήμη δεν εννοούμε τη λογοτεχνία, τη ρητορία, τη διαλεικτική, τη συζήτηση, εννοούμε την εμπειρική παρατήρηση της φυσιοκρατίας. Δηλαδή, Ουσιαστικά, αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο ο Επίκουρος, ότι τα άτομα υπήρχαν και όχι μόνο είχε δίκιο επίκουρο Επίκουρος σε σχέση με αυτούς που δεν πιστεύανε στην ατομική φυσική, αλλά είχε δίκιο και σε σχέση και με τον Δημόκριτο. Γιατί ο Δημόκριτος ε, θεωρούσε ότι τα άτομα έχουν κάποιες ιδιότητες, όχι όμως βάρος. Ο Επίκουρος ήταν ο πρώτος που είπε ότι τα άτομα έχουν και βάρος. Και αυτό με τον κανόνα, με την παρατήρηση, θα τα πούμε στη συνέχεια. Οπότε η ατομική φυσική, όπως την απέδειξε ο Ντάλτον, που είναι η έναρξη αυτού που λέμε επιστήμη, του τελευταίου δύο αιώνε, ε, είναι ουσιαστικά η δικαίωση του επίκου, όχι όλων των ατομιστών, ειδικά του Γιατί εκείνο είχε μιλήσει για ο ο Επίκουρος όμως δεν είναι σαν τον Αριστοτέλη ο οποίος θεωρούσε ότι η παρατήρηση της φύσης είναι μια ευγενή ενασχόληση για τους λίγους, οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και περνάνε ένα ωραίο θεωρητικό βίο παρατηρώντας το, ε, τον κόσμο και λύνοντα τις απορίες τους. Ε, η επιστήμη για τον Επίκουρο είναι μέσο για την ευαιμονία των ανθρώπων. Δεν τη χρειάζεται ο επίκουρο στην επιστήμη. Για, απλώς για την περιέργεια, να καταπτύσεις την περιέργεια, ούτε επειδή ε, είναι αργόσχολος ούτε για, τέτοιο, για κάποιο τέτοιο λόγο, ούτε για, σαν επάγγελμα. Θεωρεί ότι ε, αν δεν φοβόμασταν για όλα τα, για όλα τα άγνωστα που υπάρχουν, δεν θα χρειαζόμαστε την επιστήμη. Χρειαζόμαστε την επιστήμη για να μαθαίνουμε πώς δουλεύει η φύση και να μην είμαστε ταραγμένοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον επίκουρο της επιστήμης. Είναι διαφωτιστικός ο λόγος, εξ αρχής. Και λέει ο ίδιος, αφιερώνω όλη την ενεργητικότητά μου στη φυσιολογία, δηλαδή στην επιστημονική μελέτη της φύσης, το έλεγε φυσιολογία και έτσι καλημένει η ζωή μου. Επιπλέον, δεν πρέπει να μελετούμε τη φύση με αξιώματα και να περιεχομένου και τους νόμους, αλλά όπως απαιτούν τα φαινόμενα. Διότι η ζωή μας δεν έχει ανάγκη από παραλογισμό και ανόητες δοξασίες, αλλά από ηρεμία. Ο στόχος του επίκουρου δεν είναι να δώσει απαντήσεις σε όλα τα πράγματα της φύσης. Θέλει να μάθει σωστά πράγματα, έστω και λίγα, αλλά σωστά. Και όχι να φτιάχνει με το νου του διάφορες ιδεολογίες, ιδεολογίες, ε, μύθους, ε, εξηγήσεις λογικές κλπ που να εξηγούν τη φύση χωρίς να είναι ε, πραγματικές. Για παράδειγμα, ο, ο Αριστοτέλης με τη λογική του έφτασε ε, ε, να πιστεύει ότι υπάρχει τελολογία, δηλαδή υπάρχει σκοπός στο σύμπαν. Τι σημαίνει σκοπός στο σύμπαν. Σημαίνει ότι όλα στο σύμπαν έχουν γίνει για κάποιο λόγο συγκεκριμένο που είναι το τελευταίο γεγονός που παρατηρούμε τώρα, δηλαδή, σαν να σας πω εγώ, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ότι ο λόγος της ύπαρξής σας είναι να έρθετε απόψε εδώ και να ακούσετε την ομιλία μου. Δηλαδή, το τελευταίο γεγονός γίνεται το σκοπός όλων των προηγουμένων. Έτσι. Με αυτό τον τρόπο ο Αριστοτέλης θεώρησε ότι ε, όλα δημιουργήθηκαν για κάποιο σκοπό, ε, θεωρούσε ότι επειδή οι άνδρες είναι πιο δυνατοί από τις γυναίκες, άρα είναι και ανώτεροι, άρα έχουν και περισσότερα δόντια από τις γυναίκες. Και έχει γράψει σε δύο-τρία σημεία ότι οι άνδρες έχουν πιο πολλά δόντια από τις γυναίκες. Λοιπόν, ενώ θα μπορούσε να παρατηρήσει και να μετρήσει τα δόντια των ανθρών και των γυναίκων, και να δει ότι είναι ίδιος ο ρυθμός. Θέλω να πω ότι με ένα αφαίρετο νόμο με τη λογική, με τη ρητορική, με τη διαλεκτική, με, με το λόγο δηλαδή, με τη λογοτεχνία, με τη φαντασία, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μύθο, τον οποίο αν πιστέψουμε, μετά καταλήγουμε σε παραλογισμό και ανόητε δοξασίες. Αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει στην ηρεμία, λέει ο Επίτροπο. Πρέπει, χρειαζόμαστε να μελετάμε τη φύση, παρατηρώντα τη για να τη δούμε όπως είναι, και όχι με αυθαιρεσίε. Οπότε, ο Επίκουρος, με στόχο τη βέβαιη γνώση, θέτει τις βάσεις της πειραματικής επιστήμης, που βασίζεται στη διατύπωση πολλών θεωριών και αποδοχή εκείνης της θεωρίας που υποστηρίζεται από τα πειραματικά δεδομένα παρατήρησης των φαινομένων. Δηλαδή, λέει ε, ότι υποθέτω ότι συμβαίνει αυτό το παρατηρώ, κάνω ένα πείραμα, το κοιτάζω και βλέπω ότι όντως ισχύει η θεωρία μου, τη δέχομαι. Παρατηρώ ότι δεν ισχύει, την απορρίπτω, φτιάχνω άλλη θεωρία. Είναι ο κύκλος, ο επικούριος που είπε την προηγούμενη εβδομάδα, ο φίλος, ο Γιώργος, ο Πακογιάννης. Έχουμε μια αισθητηριακή αντίληψη. Έτσι, για παράδειγμα, ε, ότι ένα σώμα, πέφτει κάτω, άρα έχει βάρος και λέω, α, τα σώματα δηλαδή όλα πέφτουν κάτω σύμφωνα με τον νόμο τον αναλογικό, φτιάχνω ένα νοητικό μοντέλο ότι όλα τα, τα σώματα έχουν βάρος, κάνω μια λογική επεξεργασία και προβλέπω ότι αν αφήσω και άλλο σώμα, όντω θα πέσει κάτω το, το αφήνω, πέφτει κάτω άρα ισχύει ότι όλα τα σώματα έχουν βάρος έτσι, λοιπόν ε, όμως, για... Για τα δεδομένα, ε, για αυτά που είναι πολύ μακριά από μας και δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, ε, μπορούμε να δεχθούμε ως πιθανές πολλές διαφορετικές θεωρίες. Για παράδειγμα, η σελήνη, λέει ο επίκουρος είναι αυτόφωτη ή ετερόφωτη. Αυτά τα αντικείμενα που είναι κοντά μας, κάποια είναι αυτόφωτα, κάποια είναι ετερόφωτα. Άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για τη σελήνη. Δεχόμαστε λοιπόν σαν πιθανό και το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι ε, αυτόφωτη σελήνη και το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι αιτερόφωτη. Δεν επιλέγουμε μία από τις δύο πιθανές θεωρίες που επεξηγούν όμοια ένα φαινόμενο. Γιατί, λέει ο Επίκουρος, όταν κάποιος δέχεται μια εξήγηση και ο επικουρος οταν καποιο δεχεται μια άλλη ενώ και οι δύο επεξηγούν όμοια ένα φαινόμενο, είναι φανερό ότι και απομαγρύνεται από την επιστημονικη προσέγγιση και καταρρύει σε μύθους δηλαδή δεν έχει δεδομένα ο επίκουρος, δεν έχει πάει κοντά στη σελήνη να δει ότι είναι αυτόφωτη ή ότι είναι τερόφωτη, δεν επιλέγει μία ε, θεωρία. Λέει όλες είναι εξίσου συμπαθές με τα φαινόμενα, όλες είναι πιθανές. Γι' αυτό και εξηγεί όλα τα άδειλα και όλα αυτά που δεν μπορεί να παρατηρήσει από κοντά με διατύπωση πολλών θεωριών, εξίσου πιθανών. Αυτό κάνει και η σύγχρονη πειραματική επιστήμη. Λέμε, υπάρχει αυτή η θεωρία, αυτή η θεωρία, αυτή η θεωρία που εξηγεί ένα φαινόμενο. Κάνουμε ένα πείραμα, καταρρίπτουμε μια θεωρία, αφήνουμε τις άλλες ως πιθανές ακόμα. Λοιπόν, μόνο αν παρατηρήσουμε τα φαινόμενα ε, με τις αισθήσει μας ή με τις αισθήσει των οργάνων μας, εμείς οι σύγχρονοι δεχόμαστε ότι κάτι είναι σωστό ή λάθος. Έτσι. Αλλιώς λέμε όλες τις θεωρίες ως και δεκτές μέχρι να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αυτό το είπε πρώτη φορά ο Επίκουρος. Λοιπόν, πώς κατέληξε στη φυσική φιλοσοφία του ο Επίκουρος, πώς δέχτηκε τα άτομα, έτσι. Ο Δημόκλητος είχε φτάσει με την νόηση στα άτομα, έτσι, με μια λογική επεξεργασία. Ο Επίκουρος δεν πίστευε σε οτιδήποτε, Έπαιρνε μια θεωρία και την έβαζε στον έλεγχο της παρατήρησης. Λοιπόν, για να δούμε η, τα όλα τα σώματα, από τι αποτελούνται. Υπάρχει θεωρία, υπήρχε εκείνη την εποχή, των τεσσάρων στοιχείων. Δηλαδή, ότι όλα αποτελούνται από αέρα, νερό, γη και φωτιά, τα οποία είναι αναμενουργμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα ποτήρι έχει, ξέρω εγώ, ε, 10% νερό, 15% γη, 25% αέρα και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ε, το ίδιο και το ανθρώπινο σώμα, το τραπέζι κλπ. Όμως λέει και αυτό το πίστευαν, το είχε πει πρώτα ο Εμπεδοκλής, το πίστευαν και οι Πυθαγόρια και οι Πλατωνικοί και ο Ειστοτέλης και Έχει παρατηρήσει ποτέ κανείς τη μετουσίωση γιατί αυτό πιστεύανε με αυτή τη θεωρία ότι το νερό μετουσιάζεται σε φωτιά και φωτιά, ο αέρας γίνεται γη κλπ. Έχει παρατηρήσει ποτέ κανεί. το νερό να γίνεται φωτιά, ο αέρας να γίνεται γη, όχι. Άρα δεν, δεν <tot noise> δηλαδή. είναι φωτιά. Ήταν σύμβολικός όμω και δεν επειξηγούσε τίποτα. Ναι, Διακούμε, αλλά εδώ, δηλαδή, εδώ μιλάμε δηλαδή. για τον κανόνα, έτσι. Εδώ δεν μιλάμε, ο επίκουρος δεν μιλάει με συμβολισμούς, αλληγορίες, λογοτεχνίε, μύθους, παραβολές, Αυτά είναι άλλο φιλοσόφο. Ο Επίκουρος παίρνει κατά γράμμα οτιδήποτε έχει πει κάποιο και το ελέγχει με τι αισθήσει. Αν είναι σωστό ή όχι. Έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει η λογοτεχνία και το παραμύθι. Έτσι. Τον ενδιαφέρει η ηρεμία των ανθρώπων. η ηρεμία προέρχεται από την αλήθεια, δεν προέρχεται από το παραμύθι. Γιατί το παραμύθι, κάποια στιγμή θα φανεί ότι είναι το παραμύθι. Και θα πει κάποιο ότι έχει αυταπάτη. Εντάξει. Το θέμα είναι να είναι ήρεμο ε, λοιπόν, ε, οπότε με τη η θε, η θεωρία των τεσσάρων στοιχείων για τον εφήχουρο, σύμφωνα με τον κανόνα, καταρρίπτει. Η θεωρία των ατόμων, ο, λέει, που είπε ο Δημόγλωτος. Όμως τα άτομα είναι αόρατα, έχει δει ποτέ κανένας ε, άτομο, όχι. Όμως, είναι η, η, η, η θεωρία των ατόμων συμβατεί με τα φαινόμενα. Ναι, λέει, ο, γιατί. Γιατί όλα τα γνωστά σώματα, όποια, όποιο σώμα κι αν δείτε, σπάει σε, μικρά, σε μικρότερα κομμάτια. Έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ένα σώμα που να είναι άθραυστο, να μην σπάει σε, σε, σε κομμάτια. Και αυτά τα κομμάτια σε ακόμα μικρότερα κομμάτια. Και αυτά τα κομμάτια σε ακόμα μικρότερα και ακόμα μικρότερα και ακόμα μικρότερα. Όμω δεν μπορεί να είναι διαιρετά αυτά τα σώματα επάπειρον. Γιατί. Αν ήταν επάπειρον, κάποτε τα τμήματά του δεν θα είχαν μέγεθος κάνουν και θα εξαφανίζονται. Οπότε τα σώματα θα αποτελούνταν από το τίποτα. Και αυτό είναι αντίθετο με την εμπειρία μας. Υπάρχει, υπάρχουν τα σώματα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα απειροελάχιστο άτμητο σωματίδιο, το άτομο αυτό που δεν τέμνεται δηλαδή, ε, το, από το οποίο υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία συνδυάζονται και δίνουν τα σώματα που βλέπουν. Το κενό. Λέει ο Αριστοτέλης, δεν υπάρχει κενό. Δεν το δέχονται το κενό το ο το ούτε ο ούτε η Ιστορική κλπ. Λέει ο Επίκουρο όμω, εντάξει δεν το, το πιάνουμε το κενό, δεν το βλέπουμε το κενό, κενό. Όμω είναι υπαρκτό, γιατί η όρασή μα μα πληροφορεί πω κάθε σώμα που βλέπουμε, έτσι ο νόμο τη αναλογία, κάθε σώμα που βλέπουμε για να μπορεί να κινηθεί χρειάζεται κενό χώρο. Αν δεν είναι κενός ο χώρο, δεν μπορεί να κινηθεί. Άρα, κατά αναλογία, εφόσον η κίνηση για όλα τα σώματα που βλέπουμε απαιτεί κενό χώρο, άρα και τα άτομα για να κινηθούν αντίστοιχα δημιουργάζονται το κενό. Βλέπετε λοιπόν ότι με τη μέθοδο του κανόνα επιλέγει ο Επίκουρος τι θα δεχθεί και τι θα καταλήψει, ποια θεωρία θα δεχθεί και ποια θα καταλήψει. Όχι με την πίστη, με την ενθύμιση από άλλες ζωές, με την ε, ρητορική, με τη διαλεκτική, με οτιδήποτε άλλο. Οπότε ο Επίκουρος συνδυάζει την ατομική φυσική του Δημόκριτου, που λέει ότι όλα είναι άτομα και κενό, και την αισθησιοκρατική βιολογία του Αριστοτέλη. Δηλαδή ο Αριστοτέλης με τις αισθήσει παρατήρησε τα ζώα, τα κατέγραψε, ε, και ουσιαστικά είναι ο, αυτός που έβαλε τη, τη βάση της εμπειρικής επιστήμης. Αλλά ο Επίκρος το πήγε πιο πέρα. Διόρθωσε τις μεταξύ του ασυμβατότητες και δημιούργησε μια εξαιρετικά συνεκτική επιστήμη που αποδείχθηκε σωστή σύμφωνα με τα ευρήματα της σύγχρονης επιστήμης, περίπου 93%. Όμως, ποιο είναι το σπουδαίο, πολλά σπουδαία έκανε ο Επίκρος, αλλά πώς πάντρεψε αυτά τα δύο. Ο Δημόκριτος με την νόηση γιατί δεν δέχονταν τις αισθήσει. θεωρούσε ότι οι αισθήσει μας απατούν με την νόηση φτιάχνει τα άτομα και το κενό. Ο Αριστοτέλης δεν πιστεύει στα άτομα και το κενό, αλλά δέχεται με την όραση τον υλικό κόσμο που ξέρουμε και τα ζώα και Πώ Πώς μπαντρεύονται αυτά τα δύο? Λέει ο Δημόκριτος για παράδειγμα δεν υπάρχει κόκκινο χρόνο. δεν υπάρχει ε, μυρωδιά, ε, πώς να το... γιατί τα άτομα δεν έχουν κόκκινο χρώμα, τα... δεν έχουν μυρωδιά τα άτομα. Πώς είναι δυνατόν. Άρα δεν δέχεται ε, τις πληροφορίες των αισθήσεων. Ο δεν δέχεται το κόκκινο χρώμα, δέχεται τις μυρωδιές, αλλά δεν δέχεται τα άτομα. Πώς παντρεύονται αυτά μεταξύ τους. Mm. Ο επίκουρος λέει το εξής. Μόνο τρεις ιδιότητε θα τα πούμε και στη συνέχεια, έχουν τα άτομα σχήμα, μέγεθος και βάρος, γιατί όλα τα υλικά σώματα που βλέπουμε, έχουν σχήμα, μέγεθος και βάρος. Αλλά δεν έχουν όλα μυρωδιά, δεν έχουν όλα χρώμα, δεν έχουν όλα ε, διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, από πού προέρχονται όμως αυτά, οι μυρωδιές, το κόκκινο χρώμα, όλα τα άλλα, όλες οι άλλες ιδιότητε που δεν έχουν τα άτομα, από τη σύνδεση των ατόμων, λέει ο Επίκουρος, που φτιάχνουν μια δομή σε ένα συσσωμάτωμα. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα μόριο. Τα άτομα έχουν κάποιες ιδιότητες, αλλά όταν ενωθούν και φτιάξουν ένα μόριο, ε, αναβίονται νέες ιδιότητες σε αυτό το μόριο. Δηλαδή, το υδρογόνο και το οξυγόνο έχουν άλλες ιδιότητες, αλλά όταν ενωθούν μαζί γίνεται το νερό που έχει άλλες ιδιότητες. Η δομή, λοιπόν, ο τρόπος που είναι συνδεδεμένα τα άτομα και ποια άτομα είναι σε ένα μόριο δίνουν νέε ιδιότητες στο μόριο τις οποίες τις παρατηρούμε, που δεν είχαν τα άτομα από πριν. Οπότε, παίρνοντας την ατομική φυσική του Δημόδου και παίρνοντας και την αισθησιογρατική βιολογία του Αριστοτέλη, τα παντρεύει με τη γέφυρα της χημίας. Η χημία είναι αυτή που λέει ότι τα άτομα συνδέονται με κάποιο τρόπο και δίνουν τον αισθητό κόσμο. Έτσι, είτε τον, ανό, τον ανόργανο κόσμο, το, αυτό που δεν έχει ζωή δηλαδή τις πέτρες, τα, τα, τα, τα βουνά και λοιπά, η ανόργανη χημεία, είτε η οργανική χημεία που είναι τον, οργα, τον ζωντανό οργανισμό, η βιοχημεία, η μοριακή βιολογία και λοιπά που είμαστε εμείς. Είναι ειδικού τύπου χημεία η βιοχημεία. Οπότε ο επίκρο μιλάει για τα άτομα και τα μόρια, Μιλάει για πολλούς κόσμους στο Σύμπαν, ενώ ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι υπάρχει μόνο ένας κόσμος. Μιλάει για σφαιρική γη και μιλάει για αυτό που δεν δεχόταν ο Αριστοτέλης, δεν το σκέφτηκε ποτέ στη ζωή του, γιατί είπαμε υπά, υπάρχει σκοπός ε, στη φύση για τον Αριστοτέλη, την εξέλιξη των ειδών. Ε, ή θα δεχθείτε ότι ο σκοπός της ζωής σας ήταν να έρθετε απόψε εδώ και να ακούσετε αυτά που σας λέω, αυτός ήταν ο σκοπός, ή θα θε, θεωρήσετε ότι αυτό ήταν ένα γεγονός, το ότι εδώ, μέσα στην εξέλιξη της ζωής σας, το οποίο μπορεί να σας οδηγήσει κάπου, μπορεί να σας οδηγήσει κάπου αλλού κλπ. Λοιπόν, ο Επίκρος μίλησε για εξέλιξη όλου του σύμπαντος, δηλαδή υπάρχουν τα συσσωματώματα των ατόμων που φτιάχνουν ένα μόριο, ε, αυτό, ενώ τα άτομα είναι αιώνια, γιατί ποτέ δεν καταστρέφονται και ποτέ δεν γεννιούνται, τα συσωματώματα των, των ατόμων, τα μόρια, έχουν ένα χρόνο ζωή. Όπω το ποτήρι έχει ένα χρόνο ζωή. Το τραπέζι αυτό έχει ένα χρόνο ζωή. Ο πλανήτη έχει ένα χρόνο ζωή. Το ηλιακό σύμπαν έχει ένα χρόνο ζωή. Κάποτε αυτή η δομή των συσωμάτων των ατόμων θα χαλάσει και τα άτομα θα φτιάξουν άλλε δομέ. Και αυτό γίνεται γίνεται Έτσι είναι η διατήρηση τη ύληξ που λέμε, Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συνεχής αλλαγή του περιβάλλοντος και η εξέλιξη των ειδών. Θα πούμε στη συνέχεια η εννοούμε. Οπότε, για να τα πάρουμε σε τομείς σε επιστημονικούς. Ατομική φυσική, όπου ξεκινάει ο επίκουρος με το δημόκριτο, έτσι, όμως με την παρατήρηση με τις αισθήσει με τον κανόνα του ε, συμπληρώνει το δημόσιο. Δέχτηκε λοιπόν ότι το πάνω όπως το λέει, το σύμπαν του λέγαμε φωνή, αποτελείται από άτομα, αφήντα αιώνια σωματίδια και κενό, χώρο, έτσι το κενό είναι ο χώρος. Μια έννοια που έβαλε πρώτα ο πλάτο μα, ε, το χώρο. Δεν το είχε πει ο δημόσιο το κενό σαν χώρο. Λοιπόν, δέχεται ο Επίκουρος ότι είναι κενό χώρος, αυτό που λέμε χώρος. Τα άτομα έχουν σχήμα, μέγεθος και βάρος, όλα αυτά τα παρατηρεί με τις αισθήσεις, γιατί λέει ότι κάθε σώμα το οποίο παρατηρούμε έχει σχήμα, έχει μέγεθος, έχει βάρος. Και κάνουν τρία, τρεις κινήσεις τα άτομα. Ο Δημόκριτος έχει μιλήσει για μία κίνηση, μόνο. Ο Επίκουρος βάζει άλλε δύο. Μία κίνηση που λέει ο Δημόκητο είναι μετά από σύγκρουση με άλλα άτομα. Μετά από σύγκρουση με άλλα άτομα, δηλαδή το ένα άτομο κινείται στην αιωνιότητα, χτυπάει με ένα άλλο, αλλάζει τροχιά, αλλάζει κίνησή του κλπ. κλπ. Και συμπλέκονται τα άτομα κλπ. Αυτά λέει ο Δημόκητο. Έρχεται ο Αριστοτέλη, ο οποίο δεν συμπαθούσε την ατομική φυσική, δεν τη δεχόταν, με λογικού όμω τρόπου, ε, απλώ δεν την πίστευε δεν συμφωνούσε λογικά και λέει για να δείτε πως ο ένας φιλόσοφος ε, συζητάει με τον άλλο. Ο Αριστοτέλης ήρθε μετά το δημόκριο και λέει ότι ωραία ας δεχτούμε δημόκριτε ότι όλα τα άτομα έχουν ε, κινήσει μετά από σύγκρουση. Τότε όμως θα έπρεπε πριν αρχίσουν τις συγκρούσεις να είχαν όλα τα άτομα μία... Ε, η ίδια κίνηση φυσική, η φυσική τους κίνηση πριν αρχίσουμε τι εγκούρσεις που θα έπρεπε να είναι η ίδια κίνηση για όλα τα άτομα και επειδή δεν υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση στον άπειρο χώρο άρα δεν, δεν, τα άτομα δεν έχουν αυτή τη μία φυσική κίνηση άρα δεν έχεις δίκιο ότι υπάρχει ότι είναι σωστή η ατομική φυσική αυτή ήταν η αντίρρηση του Αριστοτέλης ε, ο Επίκουρος οπλισμένος με τον κανόνα που δεν είχε ο Αριστοτέλης γιατί ο Αριστοτέλης που μόνο την νόηση λέει έχει δίκιο ο Αριστοτέλης ε, θα πρέπει να υπάρχει μια φυσική κίνηση όλων των ατόμων που να, είναι ίδια, να ήταν η ίδια για όλα τα άτομα και να είναι η αντίστοιχη φυσική κίνηση όλων των σωμάτων τι κάνουν όλα τα σώματα αν τα αφήσουμε, πηγαίνουν προς τα κάτω, παρατηρεί ο επίπεδος. Άρα και τα άτομα έχουν σαν φυσική τους κίνηση προ... προς τα κάτω λόγω βάρους, λέει Και αυτό το λέει με παρατήρηση, δεν το λέει με την νόηση, δεν το λέει με διαλεκτική, δεν το λέει με ρητορία, ε, το λέει με την... με την παρατήρηση. Λοιπόν, και γι' αυτό και και έχει δίκιο γιατί 22 αιώνες μετά ο Τάρτον μετρώντας τα, μετρώντας τα βάρη των ατόμων αποδεικνύει τη δαλούχηση. Έχει δίκιο λοιπόν ο Επίκορος. Αλλά προχώρησε ένα βήμα ακριβώς επειδή ε, άκουσε την αντίρρηση του Αριστοτέλη και προσπάθησε να την ξεπεράσει μέσω του πειράματο. Όμως... Ε, και αυτό, δεν το, αυτό που θα σας πω δεν το κατάλαβα μέσως ο Επίκουρος, την τρίτη κίνηση. Και δεν το κατάλαβα αμέσω γιατί έχουμε κείμενα του Επίκουρου που μιλάμε μόνο για τις δύο πρώτες ε, κινήσεις, όχι την τρίτη. Αργότερα ο Επίκουρος κα, αντιλαμβάνεται ότι αν όλα τα άτομα πέφτανε εξ αρχής προς τα κάτω σε παράλληλες τροχές, δεν θα ποτέ. Οπότε βάζει μια επιπλέον κίνηση την τυχαία παρέκλυνση, δηλαδή σε ένα προσδιορίστο χρόνο και τόπο και απρόβλεπτο κλπ. Ενώ όλα τα άτομα πηγαίνουν προς τα κάτω σε ευθεία γραμμή, κάποιο παρεκκλίνει ελάχιστα, πάρα πολύ ελάχιστα, τόσο όμως που μπορεί να συγκρουστεί με το διπλανό και να αρχίσουν οι διάφορες Βάζει δηλαδή μια την έννοια του τυχαίου στη φύση, αλλά με φυσικό τρόπο. Το τυχαίο που όλοι το παρατηρούμε στη ζωή μας, έτσι συμβαίνουν πολλά τυχαία γείδωμα το είχε παρατηρήσει και ο Αριστοτέλης, και ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει για τυχαία γεγονότα, αλλά δεν είχε βάλει κάποια, τα έλεγε, τυχήματα της φύσης. Δηλαδή, ενώ είχε σκοπό η φύση να κάνει κάτι, κάτι δεν τη έβγαινε καλά και γινόταν Αυτό θεωρούσε τυχαίο ο Αριστοτέλης. Ο το θεωρεί σαν. Ε, μέρος της φύσης, της φυσικής, μίας από τις φυ τρεις φυσικές κινήσεις του ατόμου. Αυτό πολλά χρόνια μετά, η αντίπαλοι του επίκουλου ε, τον λιδώρισαν, τον κλπ για αυτή την τυχαία παρέκκληση, αλλά πολλά χρόνια μετά έπρεπε να έρθει το, το 1925 περίπου. με την φυσική, για να ξαναμπεί η έννοια του τυχαίου μέσω τη αρχή τη αφροσδιοριστίας ε, στην, στην επιστήμη. Και βέβαια το και στη φυσική ειδικότερα, γιατί σε όλες τις άλλες επιστήμες το έχουμε παρατηρήσει και οι βιολόγοι έχουν παρατηρήσει και οι γεωλόγοι και οι χημικοί και οι φυσικοί και οι αστρονόμοι κλπ τα έχουν παρατηρήσει ε, σε διάφορους κλάδου. Αλλά στην ατομική φυσική έγινε μόνο στην παντική φυσική το 1925. Εδώ να πω ότι ο Αριστοτέλης θεωρούσε το βάρος ως αντίθετο της ελαφρότητας, ε, κάτι σαν να λέμε α, το φως, α, το αντίθετο του φως του αντίθετου του σκοταδιού. Και για αυτό και πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Νεύτονας ε, γράφει το πρισίπια μαθηματικά το βιβλίο του για το νόμο της βαρύτητας, ε, στον πρόλογο υπάρχουν 60-70 στίχοι ενό ας πούμε μικρού λουδίματο που μοιάζει με το Λουκρίδι. Δεν είναι του Λουκρίδι, είναι ενό άγγλου, άγγλου του Χάλεϊ, ο οποίος ήταν αστρονόμος και παρατήρησε τον κομμάτι του Χάλεϊ. Mm. Ο οποίο ήταν μικρό. Λοιπόν, και το, βάζουμε, το βάζει εκεί στον πρόλογο ο Νεύτονα ακριβώ επειδή ο πρώτος που μίλησε για βάρος όλων των ατόμων και για βαρύτητα ήταν ο Επίκουλος. Λοιπόν, και ενώ ο Αριστοτέλης, πάμε στην αστρονομία, σε έναν άλλο πρόβλημα. Ενώ ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένας υποσελήνιος κόσμος, είναι η επίπεδη Γη και στον υποσελήνιο κόσμο ισχύουν άλλα πράγματα, πάνω από, το, από τη Σελήνη είναι ο εθέρας και τα άστρα κλπ, κλπ και οι σφαίρες που γυρνούνε και όλα αυτά, η αρμονία των σφαιρών και όλα αυτά, ε, ο επίκουρος λέει, όχι, όπως παρατηρούμε εδώ πέρα κάποια πράγματα, αφού παρατηρούμε ε, ένα άστρο εδώ, τον ήλιο, και εκείνα που βλέπουμε, τα άστρα είναι ήδη. Και υπάρχουν άλλοι πλανήτε που γυρνάνε πίσω, γύρω από συγκεκριμένα ε, άλλου ήλιου. Τα άστρα είναι ήδη από δικό μα. Υπάρχουν αμέτρητα ηλιακά συστήματα με πλανήτες που άλλοι μοιάζουν με τη γη και άλλοι όχι. Ε, η γη θα μπορούσε να είναι σφαιρική, θα μπορούσε να είναι οειδή, λέει, αλλά κυρίω μάλλον σφαίρα λέει είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι και οειδή. Και όντω είναι περπατισμένη, δεν είναι τελειώ τέλεια σφαίρα. αλλά βάζει πολλές υποθέσεις γιατί δεν ξέρουμε, δεν, έχουμε παρα... δεν είχε να παρατηρήσει τότε, στον καιρό του, πώς ήταν ε, η γη. Δεν ήθελε να πει ότι είναι μόνος μου. Και υπάρχει ένα η γέννηση και η καταστροφή άστον και πλαλητών και αυτό γίνεται συνεχώς, λέω ο Γι' αυτό και πριν από 20 χρόνια, 21 χρόνια, όταν ανακαλύφθηκε ο πρώτος εξωπλανήτης, εξωπλανήτης λέγεται ο πλανήτης που είναι εκτός του ηλιακού συστήματος, σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα, σε κάποιο άλλο δηλαδή άστρο, που γυρνάνε πλανήτες τριγύρω. Ε, μέχρι στιγμή έχουν βρεθεί τώρα γύρω στους 1.000-1.200 πλανήτες, αλλά το 1995 βρέθηκε που γυρνάνε γύρω από άλλα άστρα. Αλλά το 1995 ήταν η ανακαλύψη του πρώτου εξωπλανήτη. Και τι γράφουνε. Κάποιοι στη Γενέμπη, ένας Έλβετός και ένας Ισπανός που, που το παρατήρησαν, γράφουν ένα άρθρο που λένε «Ο, ο Επίκουρος είχε δίκιο. υπάρχουν άλλοι κόσμοι». Έτσι. Πριν, ξεκινάει πριν, περισσότερο από 2.000 χρόνια πριν, ο, ο Έλληνας φιλόσομος Επίκουρος κλπ. είχε πει αυτό το χρόνο. Μετά, άλλη πρόσφατη, πιο πρόσφατη φωτογραφία. Ε, το Νοέμβριο του 2014. Είναι η πρώτη φορά που, βγή... που βγάλανε ε, φωτογραφία τη γέννηση ενός ηλιακού συστήματος. Θυμόσαστε ότι ο επίκουρος είπε ότι υπάρχει αένα η γέννηση και η καταστροφή άστρων και πλανητών. Ε, το θεωρούσαν δεδομένο οι επιστήμονες, αλλά είναι η πρώτη φορά που το παρατήρησε και το φωτογράφησε. Αυτές εδώ, εδώ είναι ένα άστρο και γύρω γύρω είναι, υπάρχουν. Υπάρχει η ύλη που γυρνάει γύρω-γύρω από το άστρο. Σε μερικές περιοχές είναι πιο συμπυκνωμένη η ύλη και θα δώσει κάποιο πλανήτη. Κάπου αλλού είναι αραιωμένη, οπότε θα είναι ε, διάστημα μεταξύ των πλανητών. Έτσι. Είναι η γέννηση ενός ηλιακού συστήματος σε μεγάλη απόσταση 450 ετών φωτός. Ε, η απόσταση από τη γη στον ήλιο είναι 8,5 λεπτά. Ε, να, να ταξιδεύσει το φως. Εφανταστείτε 450 έτη φωτός πόσο μεγάλη απόσταση. Ο επίκυρος παραμένει επίκυρος και διαχρονικός γιατί η γέννηση ενός νέου ηλιακού αστρικού συστήματος αλλά και η πρόσληψη εικόνας, ιδόλου από τα μεγάλη απόσταση περιγράφονται στο παρακάτω τμήμα της επιστολή προς η Ρόδο, από τον επίκυρο. Λέει, οι κόσμοι είναι άπειροι σε αριθμό, τα άτομα που δίνουν γέννηση σε έναν κόσμο. Ε, δεν εξαντλούνται από το σχηματισμό ενό μόνο κόσμου, περισσότερο σε περασμένο αριθμό. Είναι από την επιστολή προς η Ρώδου, την έχετε στο βιβλίο σα και μπορείτε να το δείτε. Κατά συνέπεια, τίποτα δεν αντιτίθεται στην ύπαρξη μια απειρία κόσμων. Επιπλέον, υπάρχουν εικόνε που έχουν το ίδιο σχήμα με τα στερεά σώματα και διαφέρουν από τα πράγματα που βλέπουν μόνο λόγω τη εξαιρετική λεπτότητά του. Ονομάζουμε αυτέ τι εικόνε είδωλα. Έτσι και ταξιδεύουν. Δηλαδή, περιγράφει ο επίκουρο πριν από 23 αιώνε αυτό παρατήρησε η αφροπότητα και η φωτογραφία, το Νοέμβριο του 2014. Έτσι. Πώς το ξέρει αυτό η Επίκουρος, είχε ζήσει άλλες ζωές, ήταν εξωγήινος, είχε θειακότηση, ε, θυμότανε, ξέρω εγώ, ε, Όχι. Παρατήρησε τη φύση αντικειμενικά, χωρίς ιδεοληψίες και αυταπάτες και σύμφωνα με αυτά που παρατήρησε, με αναλογικό τρόπο σκέφτηκε και άλλα. Αυτό, τόσο απλά. Μετά, πρόσφατα, ακόμα πιο πρόσφατα, πριν ένα μήνα, μιλάνε τόσο πολύ για σκοτεινή ενέργεια στο σύμπαν, τι είναι, κλπ. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαστήματος, η European Space Agency, έτσι, ο, ε, ε, ξέρετε την NASA, αλλά και η ESA, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαστήματος, έχει κάνει πολλά πράγματα και έχει ξεπεράσει την NASA σε πολλά πράγματα. Και βέβαια, δεν έχει Έλληνες αστρολογίες αυτές. Λοιπόν, γιατί εμείς δεν θέλουμε επιστήμη, θέλουμε κάθε <laughs> πράγμα. Λοιπόν, ε, παρατήρησε, λοιπόν, με νέα μεθοδολογία τέλο πάντων μην σας κουράζω, ότι ενώ θεωρούσαν ότι υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια άστρα ανά γαλαξία, τώρα θεωρούν ότι μπορούν να δουν πολύ περισσότερα, πέντε φορές περισσότερα, 500 δισεκατομμύρια. Άστρα αναγαλαξία. Δηλαδή, κάθε ένα άστρο είναι ένα ήλιος με 5-10 πλανήτες γυρω γύρω-γύρω. Και υπάρχουν τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια άστρα αναγαλαξία, 500 δισεκατομμύρια άστρα ανάμεσα σε γαλαξίε, τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια γαλαξίε λέγανε ότι ήταν γύρω στα 100 δισεκατομμύρια. Τώρα λένε 2-3. Και τουλάχιστον 2-3 επί 3 εκατομμύρια άστρα και όλα αυτά επί 100.000 πλανήτε. Λοιπόν, φανταστείτε οπότε το παραμύθι τη σκοτεινή ύλη θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί είδαμε με, με, με διαφορετικού τρόπου ότι απλώ δεν βλέπαμε μέχρι τώρα κάποια πράγματα. Έτσι. Ε, δεν λέω ότι δεν υπάρχει σκοτεινή ή δεν υπάρχει σκοτεινή ενέργεια, αλλά δεν είναι τόσο πολύ, γιατί είδαμε ότι είναι δέκα φορές παραπάνω παρατηρή τοσο πολυ γιατι ειδαμε οτι ειναι 10 φορες παραπανω η λοιπον στη χημεία, ο Αριστοτέλης, και το συγκρίνω με τον Αριστοτέλη, γιατί ήταν λίγο πριν τον Επίκουρο και ήταν ο επιστήμονας της εποχής του Επίκουρο, ο μαθητήτης του Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, λέει, δεν υπάρχουν άτομα ούτε κενό, ο Επίκρος όχι μόνο δέχεται ότι υπάρχουν άτομα, αλλά ότι υπάρχουν και δεσμοί ατόμων. Δηλαδή, θεωρούσε ότι είναι σαν σφαίρες τα άτομα και έχουν αυτούς τους γάντζους και ενώνονται μεταξύ τους τα άτομα, με αυτούς τους γάντζους. Τώρα τους λέμε δεσμούς ατομικούς. Λοιπόν, αυτοί ήταν και αυτό που περιέγραφε ο Επίκυρος και το ξέρουμε από τον Ιουκρίπιο, ήταν η εικόνα που είχαν οι επιστήμονες, οι μέχρι το 1910. Έτσι, 1910, τώρα βέβαια έχει αλλάξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι ε, 22 αιώνες επί 22 αιώνες αυτά που είπε πει ο Επίκουρος, αυτά δεχόταν και οι, οι πιο μοντεύνη επιστήμονε. Αυτό όμως που δεν άλλαξε είναι ότι αυτό που είπε ο Επίκουρος, ότι η διάταξη με την οποία συνδέονται τα άτομα σε ένα σύνδετο σώμα, το μόριο λέμε σήμερα, Προσδίδει νέες ιδιότητε στο σώμα, τις οποίες δεν είχαν πριν τα άτομα. Είναι το περίφημο «Είναι και γίγνεσθε» τη φιλοσοφία. Δηλαδή, υπά, υπήρχε κάποιοι φιλόσοφοι όπως ο Παρμηνίδης που λέγανε ότι τα πάντα είναι σταθερά, με τη λογική γομπερτά. Τα πάντα είναι σταθερά, τίποτα δεν αλλάζει, όλα είναι. Υπήρχαν άλλοι φιλόσοφοι όπω ο Ηράκλητος που έλεγαν «Όχι, τα πάντα αρέων, τα πάντα αλλάζουν». Τίποτα δεν είναι σταθερό γίγνεστα. Ε, ουσιαστικά, ήρθε ο Δημόκριτος, με τον οποίο, οποίο συμφώνησε και ο, ο, ο Επίκουρος, απλώς πρόσθεσε και τους δοκιμούς ατόμων κλπ, που λέει το εξής, ότι τα άτομα είναι τα αιώνια, είναι πάντα, και το γίγνεστα αφορά τα μόρια, δηλαδή τα συσσωματώματα των ατόμων, που έχουν ένα χρόνο ζωής. Ο χρόνος υπάρχει, είναι σύμπτωμα της κίνησης των ατόμων, λέει ο πίκλος. δηλαδή υπάρχει μόνο για τα συσσωματώματα των ατόμων. Τα άτομα είναι αθάνατα, τα συσσωματώματα των ατόμων έχουν ένα χρόνο ζωής μέχρι να διαλυθούν στα άτομα τους. Αλλά, και ουσιαστικά μιλάει για όταν διαλύονται τα συσσωματώματα, τα άτομα ε, διατηρούνται, είναι ο νόμος διατήρησης της ύλης, σίγουρα με του και μιλάει ουσιαστικά για χημικές αντιδράσεις μεταξύ μωρίων όταν, όταν λέει ότι ανταλλάσσουν άτομα. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει σκοπός. Ο Επίκουρος υποστήριξε έννοιες εξέλιξη γιατί μιλάει για συνεχή αλλαγή του φυσικού επεριβάλλοντος και εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών και μάλιστα εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών που βασίζεται στη φυσική επιλογή των καλύτερα προσαρμοσμένων ειδών. Γράφει ο Λουκρίτιο πριν 21 αιώνε. Πρέπει να αφανίστηκαν τότε πολλά είδη ζώων, καθώ δεν μπόρεσαν με τον πολλαπλασιασμό να σφυριλατήσουν τη γενιά του. Γιατί όποια πλάσματα βλέπει τώρα να μασένουν τι ζωγόνε αύριο στο αέρα, μόνα του εξασφάλιζαν την επιβίωσή του από την αρχή. Ακόμα θε με την κονιριά, θε με τη γενναιότητα και με τη σβελτάδα του. Η φυσική επιλογή των καλύτερων προσαρμοσμένων ειδών. Ο Δαρβίνο δηλαδή αυτό που είπε το 1850. Ήξερε το Λουκρίτιο, γιατί ο, ο παππούς του έρασμο Δαβίνο ήταν φανατικό επίκουρο και υπέρ του Λουκρίτιου, είχε γράψει κοπήματα όπω αυτά. Και γι' αυτό ήταν έτοιμο όταν παρατήρησε σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που έκανε στη Νότιο Αμερική στα νησιά Καλάπατο. Παρατήρησε διάφορα ζώα και μπόρεσε και εξήγησε και τη θεωρία του με τι παρατηρήσει πια. Έτσι. Την ήξερε τη θεωρία από το Λουκρίτιο τον Λουκρίτιο, τον επίκουρο. Και εδώ θα σας εκπλήξω, ο Επίκουρος και ο Ελβιβίτιος μιλάμε για, yeah. για, για ζωντανούς yeah. οργανισμού σε άλλους πλανήτες, για εξωγή. <laughs> Αν χρήση τη δύναμη να συνδυάζεις όποιο τόπο θέλει τα άτομα όπως τα συνδύασαι εδώ, τότε δεν μένει παρά να ομολογήσεις πως υπάρχουν και άλλοι κόσμοι κάπως το ΣΥΒΑΡ και διαφορετικέ φυλές ανθρώπων και κυρίων. Γι' αυτό και ένα από τα πρώτα ε, προγράμματα ανείχνευσης ε, Εξωγήινης Ζωής, το 1998, ονομάστηκε Επίκλος, επίκλος. Λοιπόν, ε, Άρα, αυτό, ακόμα, τίποτα, αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Άρα ήταν διαβασμένη η δεν Λοιπόν, γι' αυτό βλέπετε ότι ο Επίκλος είναι ακόμα πιο μπροστά από ό,τι έχουμε ανακαλύψει. Η Ζωή έχει μερθείς, ο Κρούστος, σεβασφαιριά. Βάση... Όχι, είναι... δεν έχει βρεθεί, ούτε. ούτε... Σε βάση... Όχι, η δεν έχει πλαιδί. Έχουν βρεθεί κάποιες ε, χημικές αντιδράσεις που θα μπορούσε να τις πει κανεί ότι θα μπορούσε να στον Άρη, ας πούμε, αλλά δεν έχει βρεθεί ζωή ούτε βακτήρια. Λοιπόν, τώρα, η θεολογία. Η θεολογία για τον επίκουρο είναι μέρος της φυσικής. Δεν είναι μέρος της ηθικής, δεν είναι μέρος της γνωσιολογίας. Είναι μέρος της φύσης, έτσι, η ύπαρξη των θεόλων. Γιατί, σύμφωνα με τον κανόνα καταλαβαίνουμε την έννοια «Θεός», το «Θεόντλο». Δηλαδή. Και γι' αυτό θεωρεί την ύπαρξη Θεών ε, βέβαιη ο επίπεδος. Με τον κανόνα, ξαναλέω. όχι με την πίστη. Δεν ξέρουμε αν έχει κάνει λάθος είναι σωστός, αλλά σύμφωνα με την γνωσιολογία του δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ο, όμως, ο Θεός, Πρέπει λέει να διατηρούμε την έννοια Θεός με την έννοια που καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή ένα μακάριο και αυτά να τον Δεν έχει νόημα να θεωρούμε ότι ένας Θεός είναι θνητός, δεν θεωρούμε ότι είναι δυστυχισμένο, είναι ανοησία. Είναι υλικά όντα λοιπόν οι Θεοί, που ζουν μεταξύ των κόσμων και έχουν την ιδιότητα να αναπληρώνουν τα άτομα που χάνουν και αυτά τα κομμάτια, τα τμήματα που έρχονται από τους θεούς, από τα μετακόσμια, έρχονται στο νου μας, λέει ο Επίκλος, και έτσι αντιλαμβανόμαστε την έννοια του Θεού. Όμως δεν ασχολούνται με τη φύση. Mm. Είναι ασέβεια, λέει, ναυρωπαιός και μετά Είναι ασέβεια, λέει, και ανοησία να θεωρεί κανείς ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα άλλο, οι θεοί, δεν κάνουν τίποτα άλλο, από κάθε μέρα να ασχολούνται με την ανατολή του ήλιου, με την του ήλιου, ε, πώς να κυνηγάνε τον έναν άνθρωπο, πώς να τον τον άλλο άνθρωπο, πώς να ε, ακούν τη μία προσεκτή να, να ακούν άλλη. Δεν υπάρχει θεακρόνοια, δεν ασχολούνται μαζί μας και ε, οι θρησκείες οι περισσότερες είναι, αν όχι όλες, με τους μύθους τους είναι ε, πηγές ταραχής και δυσιρεμονίας. Υπάρχει κοινωνικό ρόλο τη λατρεία, του ο γιατί αυτό δένει, α... δένει του ανθρώπου μια περιοχής, περιοχή, γι' αυτό συνιστά στου μαθητέ του, του επικούρδου, να συμμετέχουν στη λατρεία των Θεών, χωρί όμω να περιμένουν ανταπόδοση από του Θεού ή χωρί να του φοβούνται. Άφοβον ο Θεό, δεν του φοβόμαστε του Θεού, είναι σαν εξωγήινοι οργανισμοί, να όντα κάπου που δεν ασχολούνται μαζί μα. Όμως είναι παράδειγμα προς μήνυση. και αυτό είναι η ευλάβεια για τον Επίκλου. Ε, να έχουν κάποια πρότυπα οι Επιγούροι, ε, μακάρια όντα και προσπαθούν να τους μιμηθούν στη ζωή τους. Όχι επειδή θα, οι θεοί θα τους ε, αγαπήσουν τους ανθρώπους, να προσπαθούν να μιμηθούν του θεού, δεν ασκολουθούν τους ανθρώπους, αλλά γιατί αυτό κάνει τους ανθρώπους καλύτερα άτομα. Και ο στόχο του Επικούριου είναι να ζήσει ατάραχα και γνωμικά, σαν Θεός ανάμεσα στου ανθρώπου. Αυτό είναι. Και είναι μέρο φυσικής. Ναι, ναι αυτό. Πώ αντιλαμβάνεται το Επικού ότι οι Θεοί υπάρχουν την ιστορική του ή με βάση την έννοια, οι, οι ή για τον προέρχονται από κάποιες ε, εντυπώσεις, ε, κυρίως αισθητηριαρχές, αλλά όχι μόνο. Αφού καταλαβαίνουμε την έννοια Θεός, ότι είναι ένα μακάριο και αθάνατο εφόσον τίποτα δεν γίνεται αυτό τίποτα, άρα υπάρχει Θεός. Άρα, τύπον, φυσικά, φυσικά, νοση... δεν όχι, το νέα, όχι είναι ο Ιουργός Θεός, όχι τα... το, το μύθο του Πλάτωνα, το είναι του Πλάτωνα, γιατί ο επίκληρος δεν παρατηρεί ε, σκοπός της, δεν παρατηρεί θεία πρόνοια, δεν παρατηρεί ε, του θεούς να εμφανίζονται μπροστά του ή να κάνουν πράγματα. Έτσι, Αλλά λέει ότι εφόσον καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι την έννοια θεό, θεός, άρα υπάρχει, υπάρχουν αυτά τα όντα, όμως ζουν πέρα από τον κόσμο μας, γιατί δεν μας επηρεάζουν ε, τον ένα ή τον άλλο. Είναι υλικά όντα, γιατί αν, ήτανε, αν δεν ήταν υλικά όντα δεν θα ήταν τίποτα. Άειρος θεός σημαίνει ανύπαρκτος θεός για τον mm. Μόνο και ενό χώρος είναι άειρος. Mm. Και ε, ε, έχουν την ιδιότητα να, να πληρώνουν τα άτομα που κάνουν mm. έτσι, δηλαδή. και αυτά τα άτομα έρχονται στο νου μας και έτσι καταλαβαίνουν. Mm. Yeah. Yeah. Αυτό, yeah. αυτό yeah. αλλά μπορούμε yeah. μετά yeah. να το συζητήσουμε. Yeah. Προσπαθώ. Yeah. Τόση είναι ώρα μιλάγαμε ναι. για διάφορα ναι. θέματα. Μόλις λοιπόν, πήγαμε εκεί... Θα το συζητήσουμε ίδιο. μετά. Απλώς προσπαθώ να πω το εξής. Ο Επίκρος είναι συνεπής. Πώς. Συνεπής Πώς. με τον κανόνα. Ε. Ε. Δηλαδή, δεν λέει πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τη γνωσιολογία του. Γι' αυτό και δέχεται, ας πούμε, θα σας πω στη συνέχεια, ότι η ψυχή είναι ηλική και καταστρέπεται μετά από θάνατο. Δεν πιστεύει πράγματα που θέλει ο επίκρος. Βάζει το κανόνα, βάζει τη μεθοδολογία, είναι ένας σύγχρονος επιστήμονας. Ένας σύγχρονος επιστήμονας δεν θέλει να αποδείξει κάτι, στείλει ένα πείραμα και αφήνει το, την πραγματικότητα να αποδείξει πώς είναι το πείραμα, τι, είναι, τι συμβαίνει. Λοιπόν, χρησιμοποιεί τη γνωσιολογία και παρατηρεί αυτό. Μπορεί να έχει κάνει λάθος, έχει, έχει κάνει κάποια λάθεια ο πίκος. μπορεί ή όχι. Αυτό όμω μας λέει για του Λοιπόν, ε, και, και ήταν παρανόηση και ε, επίθεση, διαστρέβλωση της Επικούριας Φιλοσοφίας από τους αντιπάλους όταν το λέγανε άθεο και λοιπά. Πάμε σε άλλο, αλλά ξαναλέω ότι η θεολογία για τον Επίκουρο, και αυτό το λέει και ο Κασανδίκου την αναπλιώνει, είναι μέρος της φυσικής, δεν είναι μέρος της ηθικής, δεν είναι άλλο πράγμα η επιστήμη, άλλο πράγμα η θεολογία, όπως έλεγε ο Πλάτανας, και οι σύγχρονοι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι κλπ. Λοιπόν. είναι μέρο τη φύση. Mm. Λοιπόν, η γενετική. Ο Αριστοτέλης λέει. η, η ε, επιστήμη τη κληρονομικότητα. Ο Αριστοτέλης λέει ότι ο άντρα δίνει το σπόρο και η γυναίκα είναι το χωράφι. Mm. Ότι όλη την κληρονομικότητα την έχει ο άντρα. Ο Επίτροπο ήταν ο πρώτο που παρατήρησε ότι κάποια παιδιά μοιάζουν με τι μητέρε, κάποια με του πατεράδε. Κάποια πάει και από του δύο και μιλάει για υπολοιπόμενο, επικρατητικό, ισοεπικρατητικό τρόπο πληρονομικότητα. Η νόμη του Μέντελ, δηλαδή. Λέει ο Ολοκλήπτη. Καθώ μίγουν τα σπέρματα, αν τύχει να υπερισχύσει η γυναική αδύναμη και η υποτάξη στην ανδρική, τότε τα παιδιά γεννιούνται από το μητρικό σπέρμα και μοιάζουν στι μανάδε του. Νόσα που γεννιούνται από σπέρμα πατρικό, μοιάζουν τον πατεράδο. Μα εκείνα που βλέπει να μοιάζουν και στου δύο γονιους, και συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του, δεν νικήθηκε και μην τελείχισε το σπέρμα κανένα από του δύο. Άλλοτε πάλι τα παιδιά παίρνουν από του παππούδε, συχνά όμω θυμίζουν και του προπαππούδε, γιατί στο σώμα των γονιών κρύβονται άτομα που έχουν αναλυθεί εκεί με χίλιου δύο τρόπου, άτομα που ξεπήρξαν από την αρχική ρίζα και μεταβιβάζονται από γονιό σε γονιό. Εδώ μιλάμε για τους νόμους του νόμου του Μέντερ, ο νόμο του ανεξάρτητου διαχωρισμού και ο νόμο του ανεξάρτητου συνδυασμού. Έτσι. Για όσους έχουνε θυμούνται από βιολογία, αυτό είναι. Μετά, μοριακή νευροβιολογία. Ο Αριστοτέλης έχει πει και ο ίδιος, έχει μιλήσει για ηλικότητα των αισθήσεων και κατάλλησης μετά το κάναφο, αλλά δεν έχει εξηγήσει πώς. Ο Επίκουρος μιλάει με όρους που, που λέει και σύγχρονη νευροβιολογία, η βιολογία του νευρικού συστήματος ότι στα αισθητήρια όργανά ε, μας προσκρούν σωματίδια από το περιβάλλον και έτσι μυρίζουμε, γεγόμαστε, βλέπουμε κλπ. Και, και υπάρχει ηλικότητα των αισθήσεων και κατάργησή τους μετά το θάνατο. Δέχθηκε, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος ακολουθεί τους ίδιου νόμους εξέλιξης και τα άλλα σωματών των μονατών. Yeah. Η ψυχολογία του. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο νους του ανθρώπου είναι αιθέρινος και δεν αποτελείται από γη, φωτιά, νερό και αέρα. Είναι μια πέμπτη ουσία, πέμπτη ουσία που λέμε, Έτσι, από εκεί βγήκε η ώρα, πέμπτη ουσία πέμπτη ουσία. που είναι ο εθέας, που είναι παρόμοιος με τα άστρα. <laughs> λοιπόν, ο Επίκουρος δεν θεωρεί κάτι τέτοια πράγματα. Ε, είναι και ο πρωτοπόρο της υπαρξίακή ε, ψηκοθεραπείας. Μίλησε για ένστικτα συναισθήματα και νόηση, θα το πούμε στη συνέχεια. Και λέει ότι η φρόνηση είναι ο ρευριστή των πάντων και βοηθά στην ικανοποίηση των φυσικών αναγκών και στη συναισθηματική ισορροπία. Δέχεται την ελεύθερη βούληση, του επιτρέπεται από το τυχαίο, όπω σα είπα, και ευτυχία για τον επίκουρο ευδαιμονία είναι η κατάσταση απονοία του σώματο και αταραξία τη ψυχή. Συναισθηματική ασφάλεια παρέχει φιλία, που είναι αυτός ο σκοπό και βάση τη ευτυχισμένη ζωή. Και γι' αυτό και ξέρουμε ότι στο κήπο γινόταν διδασκαλία με ψυχοθεραπεία τη λέγανε της ψυχής θεραπεία. Ψυχοθεραπεία. Και η μέθοδος διδασκαλίας ήταν ηλικρινής ε, ε, κριτική και ενυθεσία σε περιβάλλον έτσι ώστε να χρησιμοποιεί κάποιος τη φρόνησή του και να, ε, να επιλέγει να πράττει σωστά με στόχο την ευδαιμονία. Και το κείμενο που είναι στο Περι το βιβλίο του Φιλόδημου που είναι η, η ψυχοθεραπεία που κάνανε οι επικούροι. πριν από 20 μέρες και είχα την τύχη και την ευτυχία να το μεταφράσω εγώ στα Ελληνικά. η επικούρια ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό και ο Ποριάλλων, ο, ο υπαρξιακός ε, ψυχοθεραπευτής, καθηγητή ψυχιατρικής, λέει ότι ο πρώτος ψυχοθεραπευτής στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι ο επίπεδος. Και όντω τα πρόσφατα δεδομένα της ε, ψυχολογίας δείχνουν ε, ότι όποιος έχει, ε, μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του για τροφή, νερό, στέγη κλπ και, και έχει και φίλους, φρόνηση και ελευθερία Χρειάζεται πολύ λίγα χρήματα για να φτάσεις στο ανώτατο σημείο ευτυχίας. Ενώ όποιος έχει τα απαραίτητα έχει καλύψει τι ανάγκες του, αλλά δεν έχει φίλους ή δεν έχει φρόνηση ή δεν έχει ελευθερία, όσα χρήματα και να έχει, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Έτσι, η σύγχρονοι ψυχολογική φιλέπετε. Φιλόδημος, πώς λέει, Περιπαρησία. περί θα το δούμε. Ε, Παρισίες. δώσεις ε, φαντάζομαι σε όλα τα βιοπονέα, μόλις τώρα και κυκλοκός. Εκτός ισχύρια. Λοιπόν, ε, ένας επικούριος γιατρός, ο Ασκληπιάδης ο Βιθινός, η Βιθινία είναι εδώ, στην πόρια Πικρανασία, ε, μίλησε για παθολογία των μορείων, αυτό που λέμε σήμερα μοριακή ιατρικοί, ενώ ο Ιπποκράτης μιλούσε για τέσσερις χυμούς κατά τη στοιχεία μετά τέσσερα στοιχεία. Ο Μαρισμυμπιάδης ο Βιθινός μίλησε για φιλάνθρωπη ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, αποφυγή πόνου και, φυ και φυσικοθεραπεία, ενώ οι Ιπποκρατικοί γιατροί ε, θεωρούσαν ότι εφόσον υπάρχει το ζωή, είναι καλός ο πόνος και γιατί μαθαίνει στην ψυχή διάφορα πράγματα κλπ. Και ο, ο Ασκληπιάδης θεωρούσε ότι πρέπει να βοηθάμε τους ασθενείς να γίνουν καλά οπωσδήποτε και αν δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά, τουλάχιστον να μην μπορνάνε. Και ε, το μότο του ήταν, εφόσον υπάρχει φιλανθρωπία, αγάπη για τον άνθρωπο, θα υπάρχει και φιλοτεχνία, αγάπη για την ιατρική τέτοια. Και κατά τη στοιχεία, με μια ρίση του επίκου για τους οξείς και χρόνιους πόνου, η τέταρτη κυριαδόξα αυτή, διατύπωσε το διαχωρισμό των νοσημάτων σε οξέα και χρόνια. Και μίλησε πριν από 21 αιώνες για τα μικροσκοπικά ζώα που είναι στα στάσιμα νερά και μπορούν να προκαλέσουν αρρώστιες. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα μικρόλιο. Πριν από 21 αιώνες. Στην κοινωνιολογία. Ο Επίκρος μίλησε η Ελεύθερη Βούληση για ευθύνη, ισοτιμή γυναικών κατάσταση ευτυχίας ως δικαίωμα κάθε ανθρώπου, για την πρόοδο του πολιτισμού. Ο Λουκρίτιος γράφει ε, πολλές σελίδε πάνω στην πρόοδο του πολιτισμού. Ε, είναι η πρώτη φορά, ενώ μέχρι τότε οι φιλόσοποι, όπως ο Πλάτωνας, θεωρούσαν ότι παλιά ήταν όλα καλά, έτσι όπως και η χριστιανική... Και η ευρωπαϊκή θρησκεία θεωρεί ότι ο παράδοσο ήταν στην αρχή και μετά έπεσε Το ίδιο λέγανε και οι πλατωνικοί, το ίδιο έλεγε και ο Σοκράτη, το ίδιο έλεγε και, ο... και η ιστορική, ε, mm -hmm. Οι επικούρδοι μιλήσαν για πρόοδο του πολιτισμού, mm -hmm. Ότι σιγά σιγά η ανθρωπότητα προοδεύει. Με την τεχνολογική πρόοδο και με την πρόοδο τη επιστήμη κάνουμε καλύτερη τη ζωή μα. Ε, αλλά όχι πρόοδο για την πρόοδο, πρόοδο για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Η δικαιοσύνη ω συμφωνία και όχι ως... δεν είναι ανύπαρτη η δικαιοσύνη στο σύμπαν, λέει ο Επίκλος. Ε, η δικαιοσύνη είναι ότι συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι είναι, ότι είναι δικαιοσύνη. Αυτό που λέμε σήμερα κοινωνικό συμβόλιο. Και στόχος μιας κοινωνίας είναι η ευτυχία των ανθρώπων, λέει ο Επίκλος. Πολλοί επιστήμονες την επίδραση του Επίκλου στις σκέψεις μας. Που παρατήρησε με τηλεσκόπιο πλανήτες με δορυφόρους. Το κυνήγησαν σύμφωνα με τα αρχεία της Ιεράς εξέταση που έχουν βρεθεί στο Βατικανό, το κυνήγησαν επειδή δεχόταν την ατομική φυσική και όχι επειδή είπε ότι η γη γυρίζεται γύρω από την γη. Υπάρχουν και σχετικά βιβλία και σχετικά άρθρα διεθνή. Ο Μπόιλ που είπε του νόμου τη χημία, ο Νέφτονα το νόμο τη βαρύτητα, ο Ντάλτον που όπω είπα απέριξε. Την ατομική φυσική. Διάφοροι επικούροι. Αν ενδιαφερόταν. Ναι, γιατί χειμία. Λοιπόν, ε, επικούροι που προώθησαν τη δυνατότητα μόρφωση όλων των ανθρώπων. Οι επικούροι προσπαθούσαν να κάνουν επανάσταση. Αλλά η επανάστασή του δεν ήταν με όπλα να σπάξουν του προηγούμενου εξουσιαστέ ώστε να πάρουν την εξουσία τάχα για τον λαό και όλα αυτά. Τα πολύ ωραία. Αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν. Να μορφώσουν όλου του ανθρώπου και να δώσουν τη μόρφωση σε όλου όσου ήθελαν να τη Γι' αυτό τι κάνανε, ο Διντερό, ο εγκυκλοπαιδιστή ο Γάλλο, έφτιαξε την εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή έβαλε όλη τη γνώση τη ανθρωπότητα εκείνη την εποχή για να τη διαβάσει όλο ο κόσμο και να ξυπνήσει. Ήταν διαφωτιστέ δηλαδή, όπω ο Επίτροπο. Ε, και διάφοροι Επίποροι φτιάξανε δημόσια πανεπιστήμια. Μπορεί τα πανεπιστήμια ήταν ιδιωτικά για ευγενεί ή. Θρησκευτικά, ανήκαν στην Εκκλησία. Ο Λομονό, ο Φορόσο, έφτιαξε το πρώτο Δημοσίου Πανεπιστήμιο τη Ρωσία. Ο Τζέφερσον ο Αμερικανό, έφτιαξε το, το Πανεπιστήμιο τη Μόσχας. Λέει και ο Ο Τζέφορσον έφτιαξε το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, το, το Πανεπιστήμιο τη Βιρτζίνικη. Ο Άγγλος Μπέμφθαμ έφτιαξε το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο τη Αγγλία, το UCL, University College London. Που δεχόταν άνδρες, γυναίκε και ανεξάρτητα θρησκεία. Καθολικού, προτεστάντες κλπ. Διανόητα για τα πανεπιστήμια τη Αγγλία. Λοιπόν, επικούροι που προώθησαν το δικαίωμα τη ευτυχία όλων των ανθρώπων. Ο Λοκ που μίλησε για το κοινωνικό συμβόλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Τζέφερσον που έγραψε στη διακήρυξη ανεξαρτησία το δικαίωμα τη ευτυχία και ήταν ο πρώτο που καθιέρωσε τον διαχωρισμό κράτου και θρησκεία. Άλλο η πίστη στο Θεό. Κι άλλο, η μοναδική θρησκεία που ξέρει την απόλυτη αλήθεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επειδή δεν έχουμε αποδείξει ποια πίστη είναι η καλύτερη, το καλύτερο δρόμος είναι η ανεξεχρησκεία. Δηλαδή, να τα χωρίσουμε κράτος και εκκλησία και ο καθένας να δέχεται το φύο και να το λατρεύει όπως θέλει, να ενοποιήσει τους και χωρίς να έχει πολιτική δύναμη ο Κόντ, ο πατέρα της κοινωνιολογίας και του θετικισμού, ο οποίος έβαλε τη λέξη «αλτουρισμός» στο λεξιλόγιο. Δηλαδή, να ζει κανείς για τους άλλους. Βίβο που αλτουεί, να ζει για τον, τον άλλο. Ε, όχι όχι σου, αλλά να σκέφτεσαι το καλό σου μέσα από το καλό και του άλλου. Αυτό σημαίνει Και όχι θυματοποίηση του αυτού. Ο John Stuart Mill, που μίλησε για τον ωφελημισμό, είναι η νέα, ε, ας πούμε, επικούρια φιλοσοφία, που μιλάει για την ευτυχία των περισσότερων ανθρώπων. Κάθε πράξη είναι καλή άμα προάγει την ευτυχία των ανθρώπων. Οτιδήποτε ε, μειώνει την ευτυχία των ανθρώπων, δεν είναι καλή. Και ήταν ο πρώτος ε, που μίλησε για τα δικαιώματα της ψήφου των γυναικών. Το 1862 ω δουλευτής ήταν ο πρώτος που έκανε την πρόταση. Διάφοροι βιοεπιστήμονες του 19ου αιώνα ανακάλυψαν μηχανισμούς που είχε διατυπώσει ισχυρματικά ο επίκου. Ο Δαρβίνο, εξήρυξη Ο Παστερ, ότι η ζωή προέρχεται μόνο από άλλη ζωή και τα μικρόβια προκαλούν ασθένειε. Ο Μέντερ, τη νόμη της γενετικής. Ο Φρόιντ, το υποσυνείδητο, και τη ψυχοθεραπεία. Ο Γκάρο, το, ο Άγγλος γιατρός, μοριακή βάση της ασθένεια. Μέχρι που οι Γουάτσον και Crick, 50 χρόνια, πήγαν το DNA. Δηλαδή το μόριο που είναι η μοριακή βάση τη ζωή. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που είπε ο Νίτσε, ότι σύγχρονη η σύγχρονη επιστήμη έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει τον επίκουρο. Δείται σαρκαστικά ο Νίτσε και έγραψε κάπου αλλού. Η σοφία δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα κατά τον επίκουρο και συχνά βρίσκεται πίσω του από χιλιάδε βήματα. 21ο αιώνα, πρόσφατο, το 2013 φωτογραφία από το Hubble από ένα διαστημικό τηλεσκόπιο του νεαρού σύμπαντος. Ξέρετε όταν κοιτάμε ε, μακριά στο σύμπαν, ουσιαστικά κοιτάμε στο παρελθόν, γιατί κοιτάμε το φως όταν ήταν εκεί πριν έρθει εδώ. Οπότε αυτή είναι η πιο πρόημη μορφή, το πιο παρελθόν που έχουμε μπορέσει να πάμε. Το σύμπαν, έτσι, στη μορφή του που το ξέρουμε τώρα, ε, μπορεί να είναι αιώνιο, μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε, αλλά στη μορφή του που είναι τώρα είναι περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό είναι τα πρώτα 370.000 χρόνια και βλέπετε τυχαίες διακυμάνσει. Δεν είναι ομοιόμορφο στα 370 .000. Τυχαίες διακοιμάνσεις θερμοκρασίας και φωτός με ασημετρίες και αυτές οι ασημετρίες δώσανε τα πυκνόματα στους γαλαξίες και τα αερώματα στους κενούς χώρους μεταξύ των γαλαξιών αργότερα. Δηλαδή υπάρχει, βλέπουμε κάτι τυχαίο, έτσι, στην πρώτη του στην παλιά του, του, του σύμφωση. Μετά, το 2015, πριν 1,5 χρόνο, η νέα θεωρία του αιώνιου σύμπαντος που εξηγεί καλύτερα όλα τα πειραματικά δεδομένα που έχουμε, που λέει ότι το σύμπανιον αιώνιο δεν υπήρξε μεγάλη έκρηξη. Δεν μπορώ να το κρίνω, το μόνο που λέω είναι ότι είναι ανοιχτά διάφορα, διάφορες θεωρίες mm. και πρέπει να αφήσουμε τα πειραματικά δεδομένα να μας πούν πως είναι η φύση και όχι την πίστη μας. Λοιπόν, ο Επίκουρος ήταν εμπειριστή ανθρωπιστή και διαφοριστής, mm. Μίλησε, θα τα ακούσε την επόμενη φορά στην Επίκουρια ότι η ειδονή είναι συγκινική με τη φύση μας, ο πόνος είναι με τη φύση μας. Οι επιθυμίες είναι οι φυσικές και αναγκές για νερό όταν λειψάω. Φυσικές και μη αναγκές να πιω σαμπάνια άμα λειψάω. Μη φυσικές και μη αναγκαίες, ε, δυσιδεμονού, πώς το λένε, αιματοδοξία κλπ. Ε, και η ευδαιμονία είναι η ειδονική κατάσταση που απουσιάζει ο σωματικός πόνος και απουσιάζει ψυχική ταραχή. Η επιστήμη είναι μέσω τη ευδαιμονία και η φρόνηση και η φιλία είναι τα σημαντικότερα συστατικά του βίου. Γιατί λέει ο επίκουρο: Δεν υπάρχει ευχάριστη ζωή τη φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύνη, ούτε ζωή με φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύνη χωρί να είναι ευχάριστη. Για να δούμε δύο πράγματα. Στα επόμενα πέντε λεπτά, γιατί αρχίσαμε λίγο α, ε, αργότερα και ίσως σας έχουμε βαρτίσει, αλλά νομίζω ότι αξίζει το πόσο ε, για το αν ταιριάζει η φύση του ανθρώπου με αυτό που λέει ο Επίκουρος στην, στην ε, φιλοσοφία του, που θα την ακούσετε σε μεγάλο βαθμό την επόμενη εβδομάδα, αλλά σε σχέση με την ειδονή και τον πόνο. Λοιπόν, ο εγκέφαλο μα είναι προϊόν εξέλιξη, αποτελείται από τρει εγκεφάλους ουσιαστικά. Τον εγκέφαλο των ερπετών, τον εγκέφαλο των θηλαστικών. Ερπετά είναι οι σάβρε, τα φίδια, οι χελώνες. Ε, τα θυλαστικά είναι η ματέμη, οι λάτε, είναι οι σκύλοι, οι Και ο εγκέφαλο των πρωτευόντων, τα πρωτεύοντα είναι οι άνθρωποι, οι χιμπατζίδε, οι γορίλε, οι ουρακοτάκι, ανώ, τα ανώτερα θηλαστικά, ο εγκέβολο των Ερπετών ελέγχει τα έστικτα, δίψα, δίψα, πείνα κλπ. Ο εγκέβολο των θυλαστικών ελέγχει το συνέστημα. Χαρά, λύπη, φόβος κλπ. Ε, τα Ερπετά δεν αισθάνονται ποτέ συναισθηματικά. Γεννάνε τα αυγά του, κρυσπούνται και φεύγουν. δεν αγαπάνε ποτέ τα παιδάκια του. Το συνέστημα που έχουν τα, τα θυλαστικά. Και ο εγκέφαλος των πρωτευότων, των ανωτέρων βουθήκων του ανθρώπου είναι αυτός που έχει, έχει, αυτός που έχει την νόηση. Λοιπόν, ε, τι γίνεται τώρα. Η επιθυμία και η ευχαρίστηση δεν συνδέονται. Κάντε το κατάλαβο Το σύστημα των επιθυμιών είναι στον εγκέφαλο των εργαστών. Δηλαδή όταν επιθυμούμε κάτι, είναι εκεί. όμως όταν επιθυμούμε κάτι, νομίζουμε ότι επειδή αυτή η κύφαλο, ο τρισήμαστο εγκέφαλο, είναι διαπλεκόμενος και συνεργάζονται οι τρί, τα τρία μέρη, νομίζουμε ότι επειδή το επιθυμούμε, όταν το πετύχουμε θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ενώ δεν είναι αλήθεια αυτό. Ε, δεν, ακόμα και να πετύχουμε κάτι που επιθυμούμε, μετά θα επιθυμούμε κάτι άλλο. Γιατί το σύστημα της ειδονής, της ευχαρίστησης, της ευτυχίας είναι στο εγκέφαλο των θυλαστικών, δεν συνδέεται το ένα με το άλλο, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και γι' αυτό ο Επίκουρος μας λέει να ικανοποιούμε μόνο τις επιθυμίες, τις φυσικές και τις που αν δεν τις ικανοποιήσουμε θα πονάει το σώμα μας. Δηλαδή, να μην τύχει και δεν πιω νερό μια μέρα γιατί θα διψάω πολύ και θα πονάει το σώμα Το να αγοράσω την τάδε γραβάτα ή το να ε, πάρω το τάδε, την τάδε τσίχλα, ας πούμε, δεν θα πονάει το σώμα Οπότε, να θυμάμαι ότι μόνο τις φυσικές και αναγκαίες επιθυμίες, πίνα, δίψα, ένα ρόχο να μην κλειώνω, έτσι. Αυτέ να ικανοποιήσω όλε τι άλλε, τι μη φυσικέ και μη αναγκαίε. Να βάλω ότι το <σχελίδι> όνομά μου σε φωτεινή επιγραφή πάνω σε ένα κτίριο. Είναι ματαιοδοξία, δεν έχει καμία σημασία. Να τι ξεχάσω τελείω τι μη φυσικέ και τι ανα... μη αναγκαίε επιθυμίε, γιατί μόνο τα ταραχή να μου φέρουν, ενώ τι φυσικέ και μη αναγκαίε, το να πιω σαμπάνια, ε, α το κάνω όποτε τύχει, χωρί να το επιδιώξω, χωρί να βάλω υποθήκη το σπίτι μου για να αγοράσω «Αν βρεθώ σε ένα τραπέζι που μου προσφέρουν για τη σαμπάνια, ας, ας την απολαύσω αντύχει». Ε, γιατί, λέει ο Επίκλωσος, πιο πολλοί απολαμβάνουν τη πολυτέλεια αυτή που δεν την έχουν ανάγκη παρά να την έχουν ανάγκη. Αυτό που πρέπει να, μας, να, να θυμόμαστε πάντα, λέει, είναι το σύστημα τη ειδονής. Γιατί αυτό είναι συγγενικό στη φύση μας και, και αντίθετο του πόνου. Και εδώ είναι το σημαντικό. Οπότε, να σκεφτόμαστε πράγματα που θα μας, θα μας δίνουν συνέχεια ευχαρίστηση και όχι να έχουμε ανεξαίρετες επιθυμίες. Επίσης, υπάρχει νοητική και η συναισθηματική εκτίμηση της κατάστασης. Το σύστημα του φόβου και του άγχους είναι στο εγκέφαλο των, ε, των θυλαστικών, εκείνο το σύστημα. Αλλά τι σημαίνει φόβος και τι άγχος. Φόβος είναι ένα φυσικό συνέστημα του μου γιατί μας βοηθάει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας άμα συμβεί κάτι στο περιβάλλον μας. Αν, έρθει, αν περπατάω στον δρόμο και έρχεται ένα αυτοκίνητο κατά πάνω μου πρέπει να φοβηθώ, να παραμερίσω να μην πατήσει. Ο φέλημος είναι ο φόβος. Όμως, άμα αρχίσω και σκέφτω ότι άμα βγω έξω από το, από, τώρα, το κτίριο που θα πατήσει αυτοκίνητο, αυτό είναι άγχος. Δηλαδή είναι φόβος για κάτι μη υπαρκτό που είναι μόνο στην νόησή του. Εκείνο που πρέπει να θυμόσαστε είναι ότι και ο εγκέφαλος των επεντών και ο εγκέφαλος των θυλαστικών και το ένστικο και το συνέστημα και η επιθυμία δηλαδή και το συνέστημα είναι για το τώρα. Δεν έχει σημασία να σας πω, θα σας φανεί παράδογο να σας πω ότι το στις 24 Δεκεμβρίου του 2017 στις 6 και 4 το απόγευμα θα διψάσω δεν έχει νόημα να σας πω ότι τον Αύγουστο, στις 13, 13 Αυγούστου του 2018, θα αισθανθώ λίγο. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Η επιθυμία, το έστικτο και το συνέστημα είναι για το τώρα. Και τροποποιούν τη συμπεριφορά μας για το τώρα. Με την νόηση καταλαβαίνουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η νόηση όμως μπορεί να μα φτιάξει διάφορα σενάρια, άμα άλλο δεν θα αν θα χάσει όλη τη γεια αυτή την κυρία Αν δεν θα με αγαπάει αυτή η κοπέλα να φορέσω κόκκινη γραβάτα και να τη φορέσω γαλάζια. Ε, δηλαδή αυτά τα σενάρια φτιάχνουν στο μυαλό μα και ταλαιπωρούν του εαυτού μα. Ουσιαστικά και έχουν άλλου. Ενώ με την νόη, την νόηση λέω επίκροτα, τη χρησιμοποιούμε σαν φρόνηση. Φρόνηση τι σημαίνει. Πρακτική σοφία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονε, από αλλά χρειάζεται να έχουμε επιστημονικό τρόπο σκέψης. Να μην πιστεύουμε σε παραμύθια, ιδεολογίες, διαλεκτικές, ρητορίε, λογοτεχνικά τεχνικά, συμβολισμούς και τα Αλλά να έχουμε φρόνηση πώς είναι η φύση, ποια είναι η φύση μας, ποια επιθυμία έχουμε που θα πονάει το σώμα μας να δικανοποιήσουμε ή αλληλακτρονοποιήσουμε, τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε, να έχουμε φίλου και να αισθανόμαστε ωραία. Αυτό. Το σύστημα τη νόηση λοιπόν έτσι, καταπολεμάει το φόβο του αγνώσου του, με τη γνώση τη φύση ο επίκουρου, το φόβο θανάτου γιατί είναι κατάργηση των αισθήσεων. Όσο υπάρχουν εμεί δεν υπάρχει, υπάρχει ο θάνατο, όταν υπάρξει ο θάνατο δεν υπάρχει εμεί. Τόσο απλό, δεν το αισθανθούμε ποτέ. Και η φρόνηση για τον επίκουρο είναι η μεγαλύτερη αρετή, ικανοποιεί τι φυσικέ και αναγκαίε επιθυμίε που είναι εύκολε κατά κανόνα και αντιμετωπίζει ψικοθαραπευτικά του φόβου του το άγχος τόσο απλά και είναι, ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση. Γιατί τα κατάλαβα αυτό. Επίκρουος ήταν ο θεός, ήταν φωτισμένος, θεϊκή αυτή, εξωγήινος, ήταν εξωγήινος, όχι, παρατήρησε τους ανθρώπους αντικειμενικά. Τόσο απλά. Τον εαυτό και Και τον εαυτό του και τους άλλους. Και τελειώνω λέγοντα ότι, να δούμε, είναι οι έννοιες των λέξεων Ιδέες, άειες και αιώνες, όπως από το υποστήριξο πλάθυρο, που υπάρχουν η λέξη παράθυρο, η ιδέα παράθυρο που υπήρχε πριν και τη θυμήθηκε ο κατασκευαστής και έφτιαξε το παράθυρο, ή είναι αποθηκευμένα στον εγκέφαρο. Είναι προλήψεις, δηλαδή προέ... έννοιες, προεκόμενες από παραναμανόμενες τις θηριακές εμπειρίες, όπως υποστήριξε ο Επίτρος. Ε, τώρα ξέρουμε, τον Απρίλιο του, του 2016 μου μια μελέτη ε, νευροβιολόγων και ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, όπου κάνανε το εξής. Διαβάσανε σε 10 αυρών, ε, επί 3 ώρες, περίπου γύρω στις 24.000 λέξεις και βλέπανε με, με λειτουργική, παλαινετική τομογραφία πια, όταν άκουσαν μια λέξη, ποιο σημείο το εγκεφάλου αιμακωνόταν και λειτουργούσε δηλαδή. Και έτσι μπορέσανε και χαρτογραφήσανε όλες τις λέξεις, αυτές οι 24 χιλιάδες της αγγλικής γλώσσας και βλέπετε ότι το, το πρότυπο διαφόρων είναι περίπου ίδιο. Έτσι, ε, και η λέξη, ας πούμε, top, που σημαίνει κορυφή, σημαίνει άνω, Άναβε και σε σημείο που, ήταν, που είχε σχέση με τον δίσκου και την εξωτερική εμφάνιση και σε σημείο που έχει σχέση με αριθμούς και μετρήσεις και σε σημείο που ήταν τόπος και κτίρια. δηλαδή σε πολλά διαφορετικές έννοιες μπορεί να έχει μια λέξη. Mm -hmm. ε, τι προσπαθώ να πω, mm -hmm. ότι δεν είναι άλλες ιδέες οι έννοιες, είναι προλήψεις και αν ακούσετε τη λέξη κατά loop, δεν ξέρετε τι σημαίνει. Ε, όπως εγώ, όταν είχα δει ένα ε, δέντρο με κάτι mauve, γαλάζια φυλαράκια, δεν ήξερα τι είναι και μου είπε «Πεφερούλα, μου είναι κουτσουπιά». <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> όσοι ε, ξέρετε τι σημαίνει κουτσουπιά, <χω> ξέρετε ποιο είναι το δέντρο. Όσοι, ε, ε, όσοι δεν το ξέρετε, λέτε τι είναι αυτή η λέξη γιατί δεν είναι αποθηκευμένη στην κυριακή αντίληψη για αυτή τη λέξη στον εγκέφαλό σα. Αυτό το οποίο λοιπόν. Αυτό το έκανε... Τι? Αυτό το, έκανε... Τι? Αυτό το ε, Ο στόχος είναι, καταχάζνα να δουν που είναι ο λόγος, αλλά ο απότερος στόχος είναι να μπορούν να επικοινωνούν κάποια στιγμή με ανθρώπους που έχουν πάθει εγκεφαλικό και δεν μπορούν να μιλήσουν, οπότε με τη σκέψη να σκέφτονται νερό, ας πούμε, και ε, να ανά αυτό είναι ο στόχος του Μακροπρότες, <συσίλια> αλλά δείχνει ας πούμε ότι είναι ηλική η έννοια της ψυχής. Δεν είναι, η ψυχή είναι η λειτουργία του κεντρικού νεοδικού μα συστήματος και του περιφερήκου. <συσίλια> Ποια είναι η νέα τάση στη φιλοσοφία, είναι η πειραματική φιλοσοφία. Όπως μας είπε, σε ένα παγκόσμιο συναντικό, ο καθηγητής Σκαλτζάς που είναι στο είναι πειρά Τι είναι η πειράμα του Τι είναι. Λέμε μια θεωρία φιλοσοφική και αφήνουμε την πραγματικότητα να μας πει αν είναι αλήθεια ή όχι. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέρης και πει ότι υπάρχει εθισμό στο καλό. Εθίζουμε στο καλό, έτσι, συνηθίζουμε στο καλό. Πείραμα λοιπόν, ξεκίνησα από ψυχολόγους της Συνωμένης πήρανε 200 άτομα, μία ομάδα κάτω ατόμων που τους είπαν ότι θα πάτε σε αυτό τον τηλεφωνικό θάλαμο, θα πάρετε ένα τηλέφωνο και θα πείτε, θα απαντήσετε σε τρει-τέσσερι ερωτήσεις. ήταν αυτή η θέρωτηση. Είπαν, εντάξει. Η δεύτερη ομάδα έμπαινε μέσα στο θάλαμο και έβρισε όμω ένα δολάριο εκεί. Έτσι. αυτή ήταν η διαφορά των δύο ομάδων. Μία ομάδα απλώ απαντούσε σε ερωτήσεις, η άλλη απαντούσε σε ερωτήσεις αλλά έβρισκε και ένα δολάριο. Όταν βγαίνανε απ' έξω από το θάλαμο, άφηγαν να απαντήσει και θεωρούσαν ότι τέλειωσε το πείραμα. Θεωρούσαν εκεί, του περνούσε ένας άνθρωπος που είχε πολλά χαρτιά και του πέφτανε από τον αέρα, του πέφτανε από τα, ε, από τα χέρια. Πόσοι βοήθησαν τον άνθρωπο αυτό που τέλειψαν τα χαρτιά να τα μαζέψει. 7% της πρώτης ομάδας που δεν είχε βρει το δολάριο. 47% της ομάδας που είχε βρει το δολάριο. Δηλαδή, αυτοί που νιώσανε καλά που βρήκαν έστω ένα δολάριο, όχι πολύ, αλλά ένα δολάριο. Ο Αριστοτέλη σιγάδητο δεν υπάρχει εθισμό το καλό, με επίκουρο και δίκιο. Όποιο νιώθει καλά, βοηθάει και τους του διπλανού <coughs> του. αυτό φέραν αντίρρηση όμω οι καθολικοί, οι οποίοι είναι πολύ τον Αριστοτέλη, τον έχουν λόγω του Θωμάκη, να τον έχουν επιφορτήσει. Οι καθολικοί λοιπόν αντέδρασαν και είπαν ότι στο προηγούμενο πείραμα οι ομάδα δεν είχαν εκπαιδευτεί σωστά να κάνουν το καλό και ε, αν ήταν εκπαιδευμένοι καθολικοί, αριστοτελικοί, θα κάνανε πράξη. Οπότε, σε συνεργασία λοιπόν με ένα καθολικό πανεπιστήμιο, η ίδια ομάδα ψυχολόγων ε, Αμερικανοί και, κα, και Καναδοί, κάνανε νέο πείραμα με 300 τελειόφητους φοιτητές θεολογίας καθολικού πανεπιστήμιου. Καθολικού πανεπιστήμιου. Έτσι, έχουν τρει ομάδες. 100 άτομα, 100 άτομα, 100 άτομα. Ε, του λένε σε αυτά τα άτομα, στα 300, ότι θα πάτε σε ένα διπλανό κτίριο και θα μιλήσετε 5 λεπτά για ένα θέμα, για την ελεύθερη βούληση. Για, για κάτι τέλο πάντως, πάντων θεολογικό. Μόνο που στη μια ομάδα ε, του λένε, είναι 12 η ώρα και του λένε ότι στι 12 και 4 θα πάτε στο διπλανό κτίριο να, τη, να πει, μιλήσετε για 5 λεπτά. Έχουν ένα τέταρτο μπροστά του στη δεύτερη ομάδα του λένε στις 12 και 10 που είχα. ακόμα εδώ είσαστε σε 5 λεπτά ξεκινάτε δίπλα στη τρίτη ομάδα 12 και 14 τώρα έπρεπε να είσαστε στο τιπλανό κτίριο να μιλήσετε έτσι. οπότε η πρώτη ομάδα είναι άνετη, η δεύτερη έχει λίγο άγχος η τρίτη είναι πολύ άγχομένη <χω> <χω> πόσοι βοήθησαν έναν άνθρωπο που γλίστρησε ένας ε, ε, ε, δοβιτάρης ας πούμε έτσι λίγο μεγάλος γλίστρησε και έπεσε πόσοι από αυτούς βοήθησαν το βοήθησαν να σηκωθεί. 5, 67% της πρώτης ομάδας 17% της δεύτερης 5% της τρίτης ο Αριστοτέλης είχε άδειο. δεν υπάρχει ειθισμός στο καλό ο επίκουρος είχε δίκαιο όποιος δεν νιώθει καλά δεν βοηθάει τους δουπλανούς του. και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στη σύγχρονη Ελλάδα στη σύγχρονη Ελλάδα αντί να χρησιμοποιούμε φρόνηση και να καταλάβουμε ότι μόνο αν συνεργαστούμε θα ξεπεράσουμε την κρίση. Ο καθένας κοιτάζει την πάρτη, του, ο καθένας κοιτάζει πώς θα την βολέψει, ο καθένας βρίζει τον άλλο, ο καθένας είναι αρχομένος και φέρεται στον άλλο κλπ. Και και Έτσι, γιατί χρειάζεται αυτή η αθροπινή φύση, αν δεν σοβαλέψουμε. Λοιπόν, οι επιστήμες δεν είναι θετικές και ανθρωπιστικές όπως συγχώρησε ιδεαλιστή ιδεολόγο-ιδεαλιστής-φιλόσοχος σαν να είναι οι πρώτες απάνθρωπες και οι δεύτερες αρνητικές. Μία είναι η επιστήμη και βέβαια και η φιλοσοφία, η σοβαρή φιλοσοφία, η ορθή φιλοσοφία ταιριάζει με την υπόλοιπη επίστήμη. Ο, ο, ο επίκουρος υπάρχει και καινή και η ανώφελη φιλοσοφία που βασίζεται στην αυθοσύνη και στην φιολογική και στα ιδεώδη εκτός ανθρώπου που χρησιμοποιούν Χρησιμοποιείται από την πολιτική και τη θρησκευτική πίστη και ρητορία. Οπότε μα χωρίζει όλο αυτό γιατί ε, άλλο είναι ολυμπιακό, άλλο παρθενικό, άλλος άϊκο, άλλος καόφ. Και μαλώνουν για το είναι κανεί την ομάδα. Υπάρχει όμως και η επικούρια φιλοσοφία που βασίζεται στη και στη φιλία. Ο στόχο είναι η ευδαιμονία του ανθρώπου και επιβεβαιώνεται από τι επιστημονικέ παρατηρήσει. Σπουδαιότερη ακόμα και τη φιλοσοφία είναι η φρόνηση την οποία πηγάζουν όλε οι υπόλοιπε αρετέ. Ο Επίκουρο λοιπόν ήταν ο πρώτο διαφωτιστή, όχι επιστήμη για την επιστήμη, είναι μέσο για την ευδαιμονία των ανθρώπων και την όσοι ωφέλουν. Και η επιστημονική σκέψη ελευθερώνει τον νου. Είμαστε από τη φύση μα ελεύθεροι και υπεύθυνοι για τι αποφάσει μα και τι πράξει μα. Μπορούμε να επιλέξουμε να είμαστε δούλοι των μυθοπλασιών και των προκαταλήψεων, να είμαστε άφρονε, άφιλοι και δυστυχεί, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε να είμαστε έμφρονε με ελεύθερη σκέψη και κρίση, να είμαστε ευτυχεί με φίλου. Βιώνοντας την καλήνη της ψυχής, αλλάζουμε τον κόσμο προς το καλύτερο, αρχίζοντας από τον εαυτό μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ας έχουμε λίγο ξεκινήσει, διδή ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά. Ένα δεκάλεπτο ας κάνουμε μια... Με κάνουμε τρεις πολύ γρήγορα. Η πρώτη ήταν η ναι, Καρδιά, αν είχε πάρει στο επίκουρο το αν υπάρχει ακριβώ το σύμπαντο. Όχι, δεν, δεν θεωρεί ότι ναι. το σύμπαν είναι όνειρο. Δεν έχει αρχίσει. Δεν έχει αρχίσει. Δεν έχει αρχίσει. Το δεύτερο είναι. Απλώ αλλάζει συνέχεια μορφέ. Αυτό που λέει η ΕΣΑΟ, ότι υπάρχουν 33 δισεκατομμύρια αγαλαξίε. Που τίποτε, δηλαδή, νεά, δηλικά, Ο παραπάνω, δεν μπορεί να διαφωνούσε με την ε. ελευθερία. Είναι μια ε. τελικά η ελευθερία. Οθεινο... Αυτή είναι η μπορούμε να δούμε τώρα. Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω, δεν ξέρω. Και αυτοί είναι υπολογισμοί, έτσι δεν κάθισαν να του Ναι, εντάξει, εγώ περίμενα. Τελικά με το Θεό, αν κατάλαβα καλά, δείχνεται στην πρόληψη ότι όλοι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει ότι όλοι καταλαβαίνουμε το σημαίνει Θεό, ότι είναι. Ε. Ε. Και καταλαβαίνουν όλοι οι λάδες, θα πρέπει να συνεχίσουν. Μα εγώ δεν είπα ότι είναι σωστό. Η λέω, λογική ε, με την εμπλία... Καταρχάστηκα, εγώ είμαι επιστήμονα. έτσι. <laughs> λοιπόν, εντυπωσιάστηκα τον Επίκουρη, γι' αυτό με τον Επίκουρη Απόσχολη. <laughs> Αλλά δεν ε, θεωρώ ότι δεν ξέρουμε, οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω αν είχε δίκιο ή όχι. <laughs> Όμως έκανα μια προσπάθεια. Ε, η προσπάθειά μου ήταν όταν έμαθα ότι υπάρχει μια πρωτογλώσσα, λένε κάποιοι παλαιοδολόγοι, ότι υπάρχει μια πρωτογλώσσα και γλωσσολόγη από που, την οποία μιλούσαν οι άνθρωποι όταν ήταν ακόμα στην Αφρική ο Σάπιανς πριν φύγει από την Αφρική, από την Κεντρική Αφρική και φάει σε όλο τον πλανήτη. <σχελίδι> δηλαδή περίπου ε, αυτό έγινε πριν 80.000 χρόνια ή πριν 100.000 χρόνια ο 7ο βιβλίος ο άνθρωπος του σίβα. Λίπω. Αυτή η πρωτογλώσσα λοιπόν ε αυτή η πρωτογλώσσα έχει άπλες, ο ίδιος, ο άνθρωπος σύγχρονα. Ε. Λοιπόν, oh, yeah. αυτή η πρωτογλώσσα, λοιπόν, ε, αυτή η πρωτογλώσσα έχει 7 συλλαβέ, οι οποίες, αυτές 7 συλλαβέ μπορώ να σα δώσω και βιβλιογραφή, 7 συλλαβές σημαίνουν από νερό, ε, κάλος, χιλότητα, διάφορα πράγματα. Και μάλιστα οι 4 από τις 7 είναι γυναικείες, ε, έννοιες που δείχνει ότι υπήρχε γυναικοκρατία εκεί ότι η είναι σύγχρονο της ιστορία. Λοιπόν, υπήρχε γυναικογρατία και λέω, αν είχε δίκιο επίκουρος, λέω στον πιστήμονα αυτό, έτσι, αν είχε δίκιο επίκουρος ότι αυτά τα άτομα έρχονται από τους θεούς ε, και δεν είναι κατασκευασμένοι θρησκεία από κάποιους απατεώνες ή ιερείς που θέλανε να χρησιμοποιούν τον κόσμο κλπ. κλπ οι πρώτοι άνθρωποι στην πρωτογλώσσα στις 7 λέ λέξεις θα υπήρχε η έννοια Θεός, λέω. Έτσι, να κάνω πείραμα στην πειρήση. Την κοιτάζω και υπήρχε. Αλλά η γλώσσα δεν είναι καθασκευασμένη από πράγμα. Ναι. Οπότε, ή είναι κάτι, ή είναι μια ιστορία που φτιάξανε οι άνθρωποι. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι επί προσχεδεί αλλά δεν μπορεί να καταριχθεί αυτό το επί Δηλαδή ο πρωτόγωνος άνθρωπος είχε την έννοια του Θεού. Οπότε, ή οι πρώτοι που, ένα, που συζητάγανε στι σπηλιέ εκεί πέρα φτιάξαν αυτό το μύθο που μα ακολουθεί σε όλου, ή όντω που... οι κοτόπουλοι άνθρωποι καταλαβαίνουν την είδου και δεν την έχουν δίκιο. Και είχε δίκιο ο τύπο. δεν μπόρεσαν να τον καταρρύψουν αυτό <σχ�λυκή> <Δεν ξέ, ό, σχ�λυκή> <ξέρουμε> που <τίπο> <σχ�λυκή> προσπάθησαν. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εγώ μιλάω προσωπικά ότι στι 7 λέξει που έχουν. Για το έτσι έχουν και την έννοια του Θεού. Δεν μπόρεσαν να καταρρίψω τον επίκουρο αυτό προσπαθώ. Και από αδυναμία ερμηνεία κάποιων φαινομένων, άμα πήγαινε και στι κλινικέ. αλλά δεν μπόρεσαν να καταρρίψω την υπόθεση του επίκουρου. Εγώ μιλάω ω επιστήμονε. Λέω ότι είναι εξίσου πιθανή η υπόθεση του επίκουρου, όσο εξίσου πιθανή να το έφτιαξε να παραμείνει κάποιο. Αλλά θα έπρεπε να είναι πολύ πρωταρχικό και να είναι για όλου του ανθρώπου που πήγαν και την εποχή. Πράγμα δύσκολο να είναι, δηλαδή θα έπρεπε να πιστούν όλοι, έτσι, ναι. Να κάνω μία παρατηρήση και μία έδωσα στο αυτονάλι. Ναι. ναι. Για ποιο λόγο είναι η νοησιοκρατία, ανερίδω το... αυτά που λέει ο Επίπουρος. Δηλαδή λέει και ότι είσαι πίθο και ότι ό,τι σε... έδειρα σου θέλεις οι προηγούμενοι δεν συμφωνούν σε λογικά. Mm. Εγώ νομίζω ότι ο Επίτροπο ήταν μετά από μια διαδικασία Α, που η νόηση είναι ορθή σκέψη, λογική ή παρανόηση. Κάτι που λάθωσαν, είναι λάθο, αν μέσα συμπέρασμα. Από όλε τι ερμηνεί που έχει δώσει ο Επίτροπο, παρατηρώθηκε τελείω λογική σκέψη. Και όχι η νόηση. εχει δωσει ο επιτροπο παρατηρωθηκε τελειω λογικη σκεψη και οχι νοηση δηλαδη το άτομο, α πούμε, ούτε το, το παρατήρησε, δεν το είδε τόσο μικρό, έκανε μια λογική παρατήρηση, η οποία ήταν σωστή, σαν επιχείρημα, γιατί χρησιμοποιείται τον ορθό λόγο που είχαν οι προηγούμενοι φιλόσοφοι οριοθετήσει. Πιστεύω ότι αυτό έρχεται σε μια συνέχεια όλων ανθρώπων, που χρησιμοποιεί ο δηλαδή ως ο τέλος που έχουν στη δική του λογική, τη αρχές τη λογική και όλα τα υπόλοιπα, όταν λέει ότι ο ίδιος οτι, ας πω, ο πειρασμό μου άντρα είναι εντός από τη γυναίκα, αν το εννοώσουμε στο κομμάτι τη δύναμη, ενδεχομένω και έρχεται σε μια λογική σκέψη. Αν όμω αυτό σημαίνει και ανώτερο, on, άρα και παραπάνω δόντια, είναι ένα λάθο επιχείρημα, γιατί προκείμενε προτάσει δεν είναι σωστές. Δηλαδή ο ίδιο <συστά> αυτό ανέδει κάνει μια λάθο σκέψη. Ναι. Δεν χρησιμοποιεί λογική εκεί. Δηλαδή, ο επίκουρο είδε χρησιμοποιεί το προηγούμενο κομμάτι τη σκέψη του λόγου, δεν δείχνει το εξωγήινο πουθενά. Έκανε αναλογική σκέψη. Η αναλογία δεν είναι στη λογική σκέψη. σκέψη, σκέψη, σκέψη. Ναι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τα προηγούμενα με το τρόπο που πέτυχε πιο ορφά. Ο επίκουρο δεν είναι παραλογος σα ίσα. Χρησιμοποιεί δηλαδή, τη λογική. Είναι λογική ή δεν έχει τη λογική μέσα τη. Ναι. Αν Ψισε. δεν έχει τη λογική, γιατί είναι... Εγώ αν κάποια Α, εγώ, όμως, είναι επιχείρημα, ναι, ναι. το οποίο είναι λειτορικό, είναι επιχείρημα, δεν είναι λογική. Η λογική είναι απαραίτητη για την επιστήμη. Ναι. Λοιπόν, η λογική είναι τρόπος συμπερασμού, έτσι. Ε, αλλά λέει ο Επίκυρος ότι όσο λογικός και αν είναι αυτός ο συμπερασμός, όσο και αν συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι, όσο και αν δεν μπορούμε να το καταρρίψουμε, δεν μα ενδιαφέρει αν δεν παρατηρήσουμε έτσι ώστε αυτό που λέμε σαν λογική θεωρία και το δεχόμαστε όλοι σαν λογικό συμπέρασμα, αν η φύση δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο επίκρος χρησιμοποιεί τη λογική και τη σκέψη, προφανώς και όπως ο Αριστοχωής, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί ούτε βασίζεται εκεί, δηλαδή βασίζεται στις παρατηρήσεις. Έχει και στις <συντήριξη> της ουσία. Mm. Δηλαδή, <συντήριξη> ναι. έχει να αξιοποιήσει πλήρως τη λογική σκέψη ναι, πρώτα, που πρώτα, με πρώτα με τις αισθήσει. Δεν και έχουμε και αυτο... τις αισθήσεις Αυτό... να ζέρει Τι γίνεται τώρα. Ακριβώς με τις αισθήσει. Ακριβώ με τις αισθήσει με αναλογία. Λοιπόν. Η αναλογία είναι λογική σκέψη όμω. Αν yeah. το Α είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό, τότε το, το, το Α μπορεί να είναι και το τέτοιο. Αλλά... Γιατί δεν, είναι... δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι που να είναι εξέρεση, πάντα, πάντα με την παρατήρηση. Ο κανόνας δουλεύει με παρατήρηση, όχι με λογική. Χημεί και τη λογική, αλλά όχι λοιπόν, με δε όμως. Γιατί δεν γιατί να. Δεν υπάρχει κανένα πολιτική όμω. Αν υπάρχει και μια περίπτωση. Να σου πω την ιστορία μην. της επιστήμης Ανέχει. της σύγχρονης. Μαθηματικοί φιλόσοφοι στο, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Βιτκενστάιν και ο, ο Ράσελ, προσπάθησαν να αποδείξουν ότι με τη λογική του Αριστοτέλη, ε, και τη λογική γενικά, μπορεί κανείς να, να, να, να μάθει περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρει. Δηλαδή να ξέρει αυτά και να μάθει και άλλο. Και απέδεξαν ότι δεν γίνεται. Ότι μόνο με την παρατήρηση μαθαίνουν. Η παρατήρηση επαληθεύουμε τι προκείμενε σχέσει που έχουμε Δεν Με την παρατήρηση μαθαίνουμε. Η λογική λοιπόν, με, έχουμε, με με μαθέ, μα η λογική mm -hmm. μας χρειάζεται για να συνδέσουμε αυτά που παρατηρήσαμε. Αλλά που θέλω, φτιάξουμε λέει, θεωρεί θεωρεί, θεωρεί, πούμε, θα φτιάξουμε μια θεωρία. Δεν μπορεί να πατήσει κάτι και να το συνδέσει λογικά. Δηλαδή το άτομο, α πούμε. Έχουμε μπερδέψει τη λέξη ενόηση ναι, ναι. και λογισμό λοιπόν, λοιπόν, με λοιπόν, αυτό που λέμε λογική. Είναι η ορθή νόηση. Το να αποδείξουμε. Λογική είναι κανόνε του Αριστοτέλη. Λέει α ή α ή. Ή μία αλφα ή θα. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει πάντα. Ισχύει πολλέ φορές, αλλά όχι πάντα. Γιατί δεν είναι άσπρο μαύροι, η πραγματικότητα είναι γκρίζα. Δεν χρησιμοποιεί επιχείρηματα όμως. Τα οποία θα αυτο δεν ισχυει δεν ισχυει παντα ισχυει πολλε δε. φορες αλλα οχι παντα δεν ειναι ασπρο η πραγματικοτητα ειναι γκριζα δεν χρησιμοποιει επιχειρηματα ομως τα οποια θα δικαιολογει Αν πάτε στην άτομο και κενό, ναι. όλη η θεωρία του χάσει είναι καθαρά λογικού επιχείρηματος. Και άρχισε και αποδεικνύει τις προκύρωτες προτάσεις. Προφανώ και σύντομα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι χρησιμοποιεί αλλά δεν είναι μόνο η λογική. Όχι βέβαια, απλά. Είναι, γι' αυτό α, ξεκινάει, ξεκινάει η αντίθεση. Αν αντίποση σε μια φάση πριν τον Αριστοτέλη, πριν τον Πλάτωνα, μπορεί <σομίως> να μην έχει αναπτύξει όλο αυτό το κομμάτι. Ά, ερχόμαστε, ερχόμαστε σε μια εποχή, αξιοποιούμε το προηγούμενο και το εξελίσσουμε <σομίως> με τρόπο. <σομίως> Αποσυντηματικά το σκέφτηκε. Αλλά έχει αξιοποιήσει κομμάτια με πιο. <σομίως> προφανώς, ή το έχει απορρίψει. Το έχει απορρίψει, όχι. Αλλά αυτό που αξιοποίησε περισσότερο <σομίως> από τον Αριστοτέλη είναι η εμπειρική εχει απορριψει αλλα και όχι η λογική. Είναι η εμπειρική, ενώ ιστοϊκοί τι κάνουμε Έχουμε είναι... περιμένει τη λέξη νόμι, άλλο ο πράγμα μιλάμε τη λογική, ναι. έτσι. Ναι, έτσι. Ναι, εγώ... Γι' αυτό λέει ο Επίγουρος ότι πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα στις έννοιες, δηλαδή αυτό, τι σημαίνει... Γιατί άλλο λέτε εσείς τώρα λογική και άλλο... Εγώ μιλάω για λογισμό που περιέχει και τη λογική του Αριστοτέλη, αλλά όχι μόνο. Δεν φυλακίζει. Εγώ δεν λέω το συλλογισμό. Λέω τη λογική την ορθή σκέψη του να τον αποδείξει κοινοβουλευτή. Μα δεν είναι ορθή Άν, σκέψη. Αν του άντρα είναι εντό τη γυναίκα, πρέπει να του πούμε. Πριν τον αριθμό, δεν υπήρχε λογική. Ναι. <laughs> ο Επίτροπο <laughs> δεν ασχολείται με αποδείξει, δεν ασχολείται με μέρη του λόγου, δεν ασχολείται με αυτά. Και τον κατακρίνανε γι' αυτό. Λοιπόν, ο Επίτροπο λέει, χρησιμοποιούμε ένα συλλογισμό βάσει των παρατηρήσεων. Το να πούμε, γι' αυτό και δεν δέχεται ούτε τη ρητορική, ούτε τη διαλεκτική ούτε τη λογική του Αριστοτέλη. Η το ιστοϊκή δεν υπάρχει Η ναι, εντάξει, όχι, να πω, δεν δέχεται το λόγο. <συσχελί> το λόγο ο λόγος, δεν δηλαδή, μπορεί να μας παραπτανήσει. Ε, ενώ η παρατήρηση θα μας δείξει την αλήθεια. <συσχελί> λοιπόν, ενώ οι ιστοϊκοί παίρνουν τη λογική του Αριστοτέλη, τη δέχονται αυτούσια, που ήταν σύμφωνο με τους οπικούς, δέχονται αυτούσια τη λογική και τη θεωρούν ότι ο ορθό λόγο είναι ο λόγος του σύμπαντος του Θεού, ο οποίος ε, έχει φτιάξει τα πάντα λογικά. Οπότε θεωρούν ότι η λέξη θα, η πρόταση αύριο θα πεθάνω είναι η αληθής η ενω η λέει το αύριο θα πεθάνω, δεν είναι δεν ξέρουμε, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το αύριο. Λοιπόν, δεν, η υπάρχει, όμως, να δεν στισμός, υπάρχει λογική στην επικούρια φιλοσοφία με την έννοια την Αριστοτέλη. Υπάρχει λογισμός που μπορεί να εμπεριέχει και τη λογική του Αριστοτέλη, αλλά δεν φυλακίζεται εκεί. Λοιπόν, Είναι πρέπει να παραπέρα. Ναι, γιατί η παρατήρηση μας Άρα διαφέρει. Άρα η ξέλιξη Ναι, αλλά δεν το χρησιμοποιεί, ο κανόνας δεν έχει μέσα λογικές, λογικά σχήματα και λογική του Αριστοτέλη ο κανόνας, ο κανόνας έχει την παρατήρηση με τι αισθήσει, τις έννοιες που προέρχονται από εισθητηριακές προσλήψει. Ε, έχει τη, τα συναισθήματα, ό,τι μα ευχαριστεί είναι καλό, είναι συγγενικό με τη φύση μας, πρέπει να μας πονάει είναι ειδικό. και έχει και την φανταστική επιβολή της διαννοίας, που είναι μια εικόνα, ας πούμε, νοητική εικόνα, που έχει πάρα πολλέ έννοιες μαζί. Λοιπόν, δεν έχει λογική, ε, έχει συλλογισμός, που χρησιμοποιούν τη λογική του Αριστοτέλη ή όχι. Αλλά για να φτιάξει κανείς μια θεωρία να συζητήσει. Αλλά αυτή τη θεωρία ή οτιδήποτε θα συζητήσει θα την παρατηρήσουμε τις αισθήσεις. Δεν τον ενδιαφέρει να βγάλει συμπεράσματα λογικά σαν τους ιστορικούς. Λοιπόν, ας Έχω μια απορία ναι. Το κομμάτι Μπορούμε μετάδοση. Ναι. Ε, Στο κομμάτι της ιστοολογίας. Δηλαδή ο Θεός άνθρωπο, όσο θα υπάρξει, μακάρι, παράνειμμα προς μήνυση. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Ποιο, ποιο, προς Ποιος είναι ο στόχος ενός έμφρονα ανθρώπου για τον επίκουρο. Τον να είναι μακάριος, τον να είναι ευτυχισμένος. Όσο το μακάριος το καταλαβαίνει, όσο στα υπόλοιπα τα πράγματα. Αθάνατος δεν μπορεί να είναι... Ναι, ε, όχι, ευτυχή... Όχι, ευδαίμων, αυτό εννοεί. Να ανταγωνιστεί... Ε, αυτό είναι το σημαντικό είναι. για τον Επίκουρο. Δηλαδή, είναι. δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι ούτε να ταξιδέψει τα στα άστρα, να είναι ευθύνο. Θέλει. Λοιπόν, ο Επίκουρο θεωρεί ότι αν ο άνθρωπο είναι ευθύνο, είναι, έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν Όμω, στο προηγούμενο μάθημα, είπαμε ότι η φύση θέλει στην και οι υπόλοιποι λένε ότι πρέπει να αποκρανόμαστε την φύση. Άρα, αντίθετα προ του Θεού. Όχι, γιατί αντίθετα προ του Θεού. Η Θεή είναι, είναι. είναι. είναι. είναι. είναι μακάρι είναι ευδαίμονες θεοί, γι' αυτό προσπαθούμε ε, να τους έτσι, φτάσουμε. Έχουν ήδη διακολουθεί και δω να μην δω Όχι. Πρότυπα είναι. Είναι πρότυπα, είναι πρότυπα για μας. Δηλαδή προσπαθούμε να γίνουμε, γι' αυτό λέει κάπου ο επίκουρος, ότι ε, αν σκέφτεσαι αυτά ή τα μάθησες αυτά και τα συζητάς με του ομοίους σου, θα ζήσεις, δεν θα ταράζει ούτε στον ύπνο σου, ούτε στον ξύπνο σου και θα ζήσεις σαν Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους γιατί δεν μοιάζει με θνητό «ον» ε, ένας άνθρωπος που ζει ανάμεσα σε αυτά αθάνατα αγαθά. Δηλαδή, όταν έχει καταλάβει τα, τα σημαντικά πράγματα της φύσης όλου του σύμπαντος που είναι αθάνατα ε, και είσαι ατάραχος τι άλλο θέλεις, ας πούμε, είσαι ευδαίμων και ζεις σαν Θεός ανάμεσα τραγμένος ανθρώπων. Είναι παράδειγμα προς μίμηση χρήφη, χωρίς όμως να, να ούτε να τους φοβούνται οι λιπούλοι, ούτε να τους ε, ε, το προ, προσεύχονται, κάνε μου να κάνε μου εκείνο, κάνε μου ότι θα σου κάνω ένα τάωμα κλπ. Δεν δίνει έναν ορισμό για το Θεό. <χε atención> δίνει έναν ορισμό. Όχι, όχι. Δίνει έναν ορισμό, δεν ξέρει κάτι. Ο, <χε Guillian> ο Επίκουρος <χε》> <ο> <χε> δεν δίνει ορισμούς. Ο Επίκουρος δεν, δεν προσπαθεί να... να να φυλακίσει τις έννοιες. Μπορεί να περιγράψει μια έννοια, δηλαδή δεν δίνει τον ορισμό δέντρο είναι αυτό που κάνει έτσι, Ο περιβάει κλπ. Λοιπόν. Λέει, και δέντρο το... είναι ό,τι έχουμε δει. Να, αυτό είναι. Δηλαδή. Να, το ναι. περιγράφουμε έτσι λοιπόν. Για την έννοια του Θεού δέχεται όλη οι θεοί που ήξερε, και αυτούς που ξέρουμε και τώρα, είναι μακάρι και αθάνατοι. Γιατί θνητός Θεός, η Τις στοιχισμένος εδώ. Όχι, γι' αυτό λέει η έννοια Θεός, εμπεριέχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Οπότε δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο που να είναι χαρακτηριστικό, αντίθετο από τη μακαριότητα και την Αθανασία. Οπότε το να βάλεις ένα Θεό, να ακούει όλες τις προσευχές και να λέει, σε αυτό θα κάνω το σε αυτό δεν θα κάνω το Σήμερα θα ανατύγει ο αύριο θα δήσει και όχ, oh, πάλι πρέπει να, ξέρω, να κάνω αυτό. Είναι, είναι ταραγμένο, δεν είναι ήρεμο. Έτσι. Φραβώς. Η πρώτη του κύρια Δοξασία, <συσίλαι> η πρώτη του δόξα, είναι για του θεούς που λέει αυτό. Κάτω για τον ετήρηση, που η ένα από τα πολύ που... Δεν διαφέρει, για τη θρησκεία μιλάει. Μιλάει για το Ιαρατίος και μιλάει για τους Η θρησκεία, η μύθη είναι. Όχι στους Θεούς αναφέρεται, μιλάει για τις... Το Ιδιό. κατοικίε για τις εθέριες των Θεών στα μετακόσμια, που είναι δαίμονες στην δεοί και θεωρεί. Μιλάει για τους Αλλά για τη θρησκεία τη θεωρεί ότι προάγει του μύθου και τη δυσιδαιμονία ναι, άλλο, η θρησκεία, το ίδιο είναι και επίκουρο Αλλά θεωρεί ότι είναι κοινωνικός ρόλο της λατρείας. Δηλαδή, δεν είναι μια κοινωνία να λατρεύουν όλοι κάποιο θεό, για και να περνάνε ωραία, αλλά να μην πιστεύουν στις δησιδαιμονίες και στις μύθους που λένε οι ιερίες, γιατί αλλιώς θα είναι δυστυχισμένοι. Να δεν είχε σχέση με αυτό που είπατε. Και δεν στηρίχθηκε στην παρατήρηση, νοητικό σχήμα ήταν διάφορους ή του υποστήριξε ότι Θεή είναι μακάλη για αυτά τα το γράφεις ο Μονοκέα, όπως η κοινή νόησης υπεγράφει. ...σε επικούριας φιλοσοφίας, σαν σχήμα τη γνώση Η έννοια, ναι, η έννοια Θεός βάζουμε. για τον επίκουρο, και όχι σαν κάτι που μπορεί να τον παρατηρήσει και να το εμειρίσει... Ναι, το είχε και για τα άτομα. Το ίδιο έκανε και για το κορίτσι. Δεν είναι το ίδιο. το δεν είναι ποτέ άτομα. Και για τους εξωγείρου το ε, ε, <σμήσε> το έκανε. έκανε το ίδιο. Ε, <σμήσε> και αυτό. Για όλα έκανε. Είτε, το, το ίδιο πράγμα έκανε. <σμήσε> με, με τρόπο ανανέκεται. μπορεί να αποδείξει ότι που Το ξέρουμε. ξέρουμε σίγουρα. Ε, ε, Όχι. Να φω... Μέχρι, στιγμής, Μέχρι στιγμής είναι ναι. θέμα πίστης, απλώς oh. ο Επίκουρος με συγκεκριμένο τρόπο γνωσιολογίας καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, το οποίο εγώ σαν αντικειμενικός επιστήμονας, όταν φύγα στην πρωτογλώσσα για να πω να, ο Επίκουρος δεν είχε δίκιο γιατί οι πρωτόγονοι ε, δεν είχαν την έννοια του Θεού, φτιάχτηκε αργότερα και όμως την είχαν στις 7 πρώτες λέξει. Δεν ξέρω, ε, απλώς προσπαθώ να πω ότι σαν ε, εγώ είμαι αντικειμενικός επιστήμος. <laughs> δεν λέω ε, επειδή μια θρησκεία με έχει ταλαιπωρήσει πολύ, άρα δεν θέλω καμιά θρησκεία, δεν θέλω κανένα Θεό. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πολιτική σκέψη, ποδοσφαιρική σκέψη. Δεν, δεν πιστεύουμε ότι θέλουμε να πιστέψουμε. Αφήνουμε τη φύση να μας πει ποια <laughs> Ο Επίκρος, λοιπόν, χρησιμοποιώντα μια ε, συγκεκριμένη μεθοδολογία ήταν συνεπής με τη μεθοδολογία του. Αν έλεγε αντίθετα από αυτά, θα ήτανε, θα, δεν θα ήταν συνεπής. Και ήταν συνεπής μέχρι τέρμα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να, για να έχει πολλούς φίλους, ξέρω εγώ, πολλούς μαθητές, να λέει ότι η ψυχή είναι αιώνια, μπορείς ότι υπάρχει με τα δάμε, ζωή, να λέει παραμύθια γι' αυτός. Δεν είπε τέτοια πράγματα, έτσι. Είπε αυτά που η γνωσιολογία του, ε, του επέτρεπα να πει. Έκανε λάθο για του θεού. Ήταν σωστό, δεν ξέρουμε. Έτσι δεν, δεν το ξέρει η σύγχρονη επιστήμη. Αλλά αυτά μα λέει ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ας το σκεφτούμε. Λοιπόν, θεού και τα όνειρα πραγματικά. Επειδή υπάρχει μια Ναι, εντάξει. Μπορώ να το κάνω. Ναι. ναι ε, ένα λεπτό. Ότι πιστεύει τα άθρα είναι αιώνια και αθάνατα από τον επίκορο. Πώ ήρθε σε αυτό το συμπέρασμα, Γιατί αφού είναι, άρθμητα, είναι άτομα. Ε, δεν, ε, δεν καταστρέφονται, δεν πεθαίνουν ποτέ, είναι αιώνοι. Και επειδή δεν δημιουργούνται από το τίποτα, ε, ο Επίκλος λέει ότι δεν βλέπουμε ξαφνικά ένα δέντρο να φυτρώνει μπροστά μας, ξαφνικά ένα γουνόν να βγαίνει, έτσι. Υπάρχουν σπέρματα, για να, δηλαδή από κάπου γίνονται τα πράγματα. Τα άτομα λοιπόν, όπως δεν εμφανίζονται ε, ξαφνικά τραπέζια δέντρα, να, άρα δεν εμπαρίζεται και εξαφρικά άτομα, το τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα, οπότε mm. τα άτομα είναι αιώνια, υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν πάντα. Αυτά που είναι και γι' αυτό είναι και άχρονα, που ουσιαστικά δεν έχουν χρόνο, είναι αιώνια. Mm. Αλλά τα συσσωματώματα που κάνουν, οι δομές που κάνουν, αυτέ έχουν χρόνο ζωής, mm. που mm. είναι mm. διαφορετικό για κάθε συσσωμάτωμα. Ναι, άργεια δεν υπάρχει αρχή, τέλος, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Για τον Επίκουρο είναι αιώνιο το σύμπαν. Απλώ αλλάζουν τα συσωματώματα. Δηλαδή, αλλάζουν τα ηλιακά συστήματα, <Κι> οι πλανήτε, οι ζωντανοί οργανισμοί, οι οτιδήποτε, αλλά τα άτομα από τα οποία αποτελούνται οι πλανήτε, οι ζωντανοί οργανισμοί, τα ηλιακά συστήματα ξαναχρησιμοποιούνται από άλλα ηλιακά συστήματα, άλλου γαλαξίε, άλλου πλανήτε. Αιώνια. Και γι' αυτό δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή δεν είναι έτσι, αλλά μέχρι στιγμή σας είπα ότι ακόμα και όλα τα σύγχρονα δεδομένα δεν μπορούν να καταρρύψουν αυτή τη λοιπό αυτή τη θεωρία. Είναι εξίσου πιθανή, όπως και η θεωρία και μάλιστα πιο πιθανή φαίνεται από τη μεγάλη έκκριση. Δεν ξέρουμε αν ήταν δημιουργία η μεγάλη αυτό απλώς ήταν συσσωματωμένη όλη η ύλη και η ενέργεια σε ένα σημείο, έτσι. Δεν ήταν δημιουργία, έτσι. Δεν είναι δημιουργία στην θεολογία, την έννοια του μετακόσμιου και του Ιηγού. Μεταξύ των γαλαξιών, μεταξύ των, ε, των ηλιακών συστημάτων, μεταξύ όχι των πλανητών, Μεταξύ, μεταξύ συμπάντων, δε όχι, να... όχι, όχι συμπάντων. Θεωρεί όχι. ένα ότι είναι το συμπάντο, το σύμπαντο πάντο σύμπαντο λέει, σύμπαντο δεν λέει πολύ συμπαν. Και η έννοια, η έννοια των, των, των ε, πολυσυμπάντων είναι μια θεωρία που δεν, δεν έχει καμιά, κανένα δεδομένο, δεν στηρίζεται πουθενά, είναι μια θεωρία. Έτσι. Okay. Ε, δεν, και τη φτιάξαν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να, το σύμπαν μας να έχει το τυχαίο επειδή δεν τους αρέσει που υπάρχει το τυχαίο θεωρούν ότι οτιδήποτε γίνεται είναι μια εκδοχή αυτού που θα γίνει δηλαδή <coughs> επειδή δεν βλέπανε ένα αντετερμινιστικό σύμπαν φτιάξανε δισεκατομμύρια αντετερμινιστικά σύμπαντα που το κάθε ένα θα μοιάζει τυχαίο Αυτά είναι τώρα σα λαμπάρες. Αν Αυτή... δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε δεδομένα για να δεχτούμε τα πολυσύμπαντα, ένα είναι το σύμπαν, το ότι αυτό το σύμπαν θα μπορεί να απλώνεται να, να οτιδήποτε, να υπάρχει και κανένα άλλο σύμπαν που να χτυπάει, διότι αυτά δεν τα ξέρουν. Έτσι. Ναι. Ε, Παρακέντσα καθήκη ε. που σε πολύ όμορφα, ότι το πείραμα που αποδεικνύει ότι οι σκέψει είναι υλοι, αυτό δεν αποδειχνύει. Ναι. Σχετίζεται με αυτό που είχε πει ο Επίκλος ότι οι θεοί είναι, έχουν υλική μορφή. Ναι. Οπότε τι συνεχάζει αυτό, ότι οι θεοί είναι στο μυαλό μας. Τώρα συνεχάζει αυτό. Δηλαδή, επειδή η έννοια δέντρο pessoas. είναι στο μυαλό μου, famoso. δεν υπάρχει και δέντρο έξω από το μυαλό μου. Όχι, υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουμε θεοί ή δεν υπάρχουν. Δεν το ξέρουμε επιστημονικά του Αλλά με την γνωσιολογία του επίκουρου δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Όχι, απλά θέλει Για να, το να το πει το ότι θε είναι ύλη. Ότι αυτό είναι επιβεβαίωση του ότι θε είναι ύλη. Αυτό είπαμε. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο. πράγματι ότι. Η Θεή. Αφού και η σκέψη ναι. μα είναι ύλη, ναι. είναι από τη φύση. Όχι, ναι, ναι είναι αλλά είναι ίσω. Προ... Τι πρωτογλώσσα έχει από τον Θεό. Δεν, ε, δεν ξέρουμε μόνο ύλη. Ξέρουμε μόνο ύλη. Το κενό που το ξέρουμε δεν λειτουργεί. Τη δημιουργία του κενό ήθελα να σα ρωτήσω εγώ αυτό, αλλά δεν. Είναι χώρο. Οπότε θέλω να δεν μπορούμε... Αυτές είναι λογικές σκέψεις... Ναι. Που μπορούμε που να φύγει να, να συμφωνήσουμε ναι. στα επιχειρήματα, αλλά αν δεν το παρατηρήσουν... Ναι, εξέρω... άλλο πράγμα. Ναι. Παρατηρήσουν... Ε, Τόσο, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι μια ιδέα που έχει να προκάπτουν ότι είναι ύλη. Ναι, πρόκιο θα μπορούσε. Αλλά, αλλά αν δεν το παρατηρήσουμε, δεν το ξέρουν. Ναι. Για το κενό ήθελα να ρωτήσω. ρωτήσουμε, ίσως. Για το κενό θέλω το κενό. Τι είναι το κενό. Το κενό είναι ο χώρος. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει κενό, ε. Καταρχάς, το άτομο είναι κατά 99,18, μου mm -hmm. φαίνεται, λέει mm -hmm. κενό και το υπόλοιπο είναι η Δηλαδή, απλώς, όταν λέμε άτομο, εννοούμε, ας πούμε, ένα ηλεκτρόνιο το, το άτομο του υδρογόνου. Ένα ηλεκτρόνιο κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ε, κενό στον υπόλοιπο χώρο και είναι εδώ. Την επόμενη στιγμή υπάρχει κενό αλλού και αυτό. Δηλαδή, κινείται τόσο γρήγορα. Αλλά είναι σαν ένα, φανταστείτε τη γη στο χώρο της γη να κινείται. Στ, σ, φανταστείτε στο χώρο τη γη έτσι, να κινείται ένα πορτοκάλι. Αλλά με ασύνητη ταχύτητα. Δηλαδή, να είναι ο κενός χώρος εκεί και να κινείται ένα πορτοκάλυσμα, Το περισσότερο κομμάτι μας είναι κενό. Η το, η του σύγχρονου ατόμου, έτσι, αλλά ε, το σύγχρονο άτομο είναι επειδή βιάστηκε ο Ντάλτον και η σύγχρονη φυσική και οι και οι, και οι ε, επειδή είχε, είχαν κινηθεί πολύ την ατομική φυσική για πολλά χρόνια, βιάστηκαν να ονομάσουν άτομα τα πρώτα συζωματώματα που είδανε, ενώ το υδρογόνο δεν είναι άτομο, δεν είναι το άτομο το φιλοσοφικό του επίπεδο του δημότου. Το άτομο το φιλοσοφικό του επίπεδο του δημότου είναι το ηλεκτρόνιο, το quark. Αυτά είναι τα άτμιτα. Τι είναι φυσικοί δε λέει ότι δεν υπάρχει ενώ. Ότι όλα έχουν Έτσι δεν πιστεύω. ίσα αυτά τα λείωνα Άλλο Δανέζες και άλλο Ισύγκρονη. Δεν κάνει Δανέζες, τα υπηστήντα, σου φέρω άρθρα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και... Μου έκανε εντύπωση διάβασα ένα άρθρο στα αγγλικά ενός υποτίθεται φυσικού του καινού χώρου, έτσι. Ο οποίο ε, έγραφε και πέρα τι είναι και ενό χώρου, μπορούμε να τον προσεγγίσουμε κλπ. και κατέληγε τελικά λέει: Δεν έχουμε προχωρήσει ένα βήμα ε, από τον Επίκουρο, τον αρχαίο Έλληνα, φιλόδοξο Επίκουρο, που έλεγε ότι το κενό είναι αναφύση. Αυτό λέει: είναι αναφύση φύση. Δηλαδή τέλειωνε με τον Επίκουρο. Ο ειδικό, αυτό το άρθρο ήταν το 2010, 2012, 12, 12, κάτι. Λοιπόν, ο ειδικό τέλειωνε με τον Επίκουρο. Πώ πώς εννοεί τη φρόνηση αυτούς, δηλαδή το ότι έχει μεγάλο θέλεσμα Φρόνηση σημαίνει πρακτική σοφία, δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι σοφοί, να είμαστε όλοι φιλόσοφοι, μεγάλη μεγάλοι μεγάλη να τα ξέρουμε όλα. Αν ξέρουμε, λέει ο επικουρος 5 5-10 βασικά πράγματα, γι' αυτό και έφτιαχαν και τις επιτομές και γι' αυτό και και ανδρες άνδρες-γυναίκες, πλούσιους φροχούς, παιδιά, γέρους, δούλους, ελεύθερους, όλους. Όλοι, λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε κατά τον Επίκουρο έναν τρόπο σκέψης, τον οποίο, αν τον ακολουθήσουμε, να καταλάβουμε πώς είναι η φύση γύρω μα, να ξέρουμε πέντε πράγματα. Εγώ σας είπα λίγο παραπάνω από ότι θα πίκλος, για τη φυσική, αλλά θα επέμενε να ξέρουμε ότι θα άτομα κενό, συσσωματώματα, ατόμοβιλμα. Δηλαδή, κάποια βασικά πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε, για, τα, για να ξέρουμε ποια είναι η φύση μας. Ε, και αφού τα ξέρουμε αυτά, μια μεθοδολογία για το τι να προτιμάμε και τι να απορρίπτουμε. Δηλαδή, την ηθική μας. Η ηθική τι σημαίνει, η ήθος σημαίνει συνήθεια. Τι να συνηθίσουμε να κάνουμε. <κυρίζει> Αυτά θα τα ακούσετε την επόμενη φορά από το φίλο του Λντάξιου <δημιουργούν>, Παναπιντόπουλου, αλλά ουσιαστικά είναι να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις της φύσης και τη γνωσιολογία της του κανόνα, όχι τα παραμύθια, όχι τα ρητορικά σχήματα, κλπ, κλπ. έτσι ώστε στην πράξη να είμαστε, αυτός με, με φρόνηση, να έχουμε πρακτική σοφία για να επιλέγουμε σωστά, να, να, με στόχο των εβδέκων αβρίων. Να πηγαίνουμε προς την ειδονή, αλλά όχι μόνο την ειδονή, οποιαδήποτε ειδονή. Γιατί πρέπει με τη φρόνηση να σκεφτούμε, αν ακολουθήσω αυτό το πράγμα που πηγαίνει σε αυτή την ειδονή, μήπως ακολουθήσει μεγαλύτερος πόνος, άρα να την αποφύγω αυτή την ειδονή. Να <σχυλίδε> κοιμήσω ένα πόνο που θα μου οδηγήσει, σε ναι. Μπορεί να μου αρέσει η σοκολάτα. Αλλά άμα φάω 15 κιλά σοκολάτα, θα πονέσει το στομάχι Με τη φρόνηση θα πρέπει να σκεφτώ α, τι, θα, τι θα γίνει με αυτή μου την ενέργεια, έτσι ώστε να το αποφύγω. Αυτό σημαίνει πρακτική σοφία. Που αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πνευματικά καθυστερημένος, έτσι, ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, από μια ηλικία της εφηβείας 14 χρονών, 13 χρονών, μέχρι τα βαθιά γεράματα, μπορεί να το ακολουθήσει. Αν μάθει πέντε βασικά πράγματα και τον τρόπο να σκέφτεται όμως για να γλιτώσει από τις ιδεολειψίες που είχε πριν, αν φτάσει στον επίκουρο. Δηλαδή, τα, τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε και στον κήπο των Αθήνων και οι επίκουροι είναι από τις ιδεολειψίες που υπογάλωσε ο καθένα μας. Πολιτικέ, θρησκευτικέ, Πολιτικές, θρησκευτικές, προσωπικές, που προβλήματα, χαρακτήρα που δηλαδή, δεν αυτό με τους θεούς, δηλαδή, εγώ, γιατί να, ο επίκουρος να λέει αυτό, γιατί να μην είναι άθεος, ξέρω, <σομίως> όπως θα μου άρεσε εμένα; γιατί να μην είναι ολυμπιακός, και, γιατί δεν ναι, υπάρχει ναι, ναι. <σομίως> Αυτό είναι, λοιπόν, ε, είμαστε, είναι η γνωσιολογία του που τον κάνει να είναι έτσι. Το δεχόμαστε, δεν το δεχόμαστε, αλλά έχει κάτι να μας πει <σομίως> που το βρίσκουμε και η σύγχρονη. Αιγύη δεν έκανε κάποιους κριτική όσομας αυτό που έγραψε εκεί προς, να το κατανοήσουμε μετά την ίδια την ευκούρια. Μάλλη, μάλλη με, το... με την ίδια, με γνωσιολογία. <συσχελίου> Απλώς, <συσχελίου> η, εδώ ήθελα να πω ότι η σύγχρονη κοινωνιολογία και ψυχολογία ουσιαστικά έχει καταλήξει σε αυτά που λέω ο Δηλαδή, θεωρείται φυσιολογικό και δικαίωμα κάθε ανθρώπου το να λατρεύει το Θεό ή να μην το λατρεύει, του Οπότε η ανεξιθρησκεία θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα. Έτσι. Αυτό όμω το είπε για πρώτη φορά ένα ειδικούριο. Ο Τόμα Τζέφερσον πήρε και 200 χρόνια. Έτσι. Ο Τζον λοιπόν, Λόκ. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι, τώρα... συγγνώμη, έχει δίκιο. Ο Τζέφερσον το έκανε νόμο. Ο... <χει> το <κάνε> νόμο. <χει> λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, το να μην φοβόμαστε του θεού και του διαβόλου, του δαίμονε, του δεν δε... Έτσι και να έχουμε, να, να έχουμε ευλάβεια με την έννοια της ευχαρίστησης προς το φύλιο. και ότι υπάρχει κοινωνικός ρόλος της Λατείας. Αυτά τα λένε οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κλπ. Τι είναι αρρώστιά, είναι ο φονταμενταλισμός. Τι σημαίνει φονταμενταλισμός, το να, πιστε, να διαβάζει κανείς ένα αρχαίο κείμενο και να θεωρεί ότι είναι θεόπνευστο, ότι είναι πραγματικά τα γεγονότα που λέει. Δηλαδή, είναι σαν να διαβάζει κάποιος το χριστιανικό Ευαγγέλιο και να θεωρεί ότι πραγματικά ο Χριστός πήρε το νερό και το έκανε Είναι σαν να διαβάζει το Κοράνι και να λέει ότι πραγματικά ο Γαβριήλ πήρε το, το Μωάμεθ και τον έβαλε στη Σελήνη για να του διηγηθεί ένα κεφάλαιο, το Ρανί οι Μουσουλμάνοι είχαν παραξενευτεί με τους Αμερικανούς που πανηγύριζαν, που πήγε εγώ το στο φρυγκάριο του 1969. -19. Λέγανε, μα αφού ο Μωάμεθα το έχει κάνει εδώ και χιλιά χρόνια αυτά κάνει. Αφού το πρέπει το μοράνι. Υπάρχουν λιμοκεντρικοί ε, που πιστεύουν ότι η Λιάδη του, του Ομοίρου, ότι όντω ο Δίας μιλούσε με την Αθηνά κλπ. Δηλαδή, λοιπόν, αυτά είναι λογοτεχνικά κείμενα που μπορεί να περιέχουν συμβολισμού, κάποια. κάποια Μερικά και ωραία πράγματα, το αγαπάτε αλλού είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, άλλα και, και πολλές ανοησίες βέβαια, καλύτερα Αλλά ε, είναι λογοτεχνικά κείμενα. Αν ήταν πραγματικά και θεόπλευστα, τότε δεν θα λέγανε ότι η γη είναι δεν θα έλεγε ε, η, η γένεση ότι πρώτα έφτιαξε, ε, τα άστρα και μετά έφτιαξε το... το Πρώτα το νερό και μετά τα άστρα, ξέρω κάτι, κάτι παράλογα που λέει. Δηλαδή, είναι φανερό ότι αυτά τα γράψαν άνθρωποι. Δεν είναι θεόπλαστο. Εντάξει, αν το δούμε αν το δούμε Ο Επίκουρο με μια μεθοδολογία καταπληκτική που ουσιαστικά τη χρησιμοποιεί η σύγχρονη επιστήμη. Έτσι δουλεύει η σύγχρονη επιστήμη με θεωρίε και πειραματισμό. Όπως το είπε ο γνωστό κατάφερε και είπε πράγματα τα οποία εξωγήνει η ζωή σας. Λοιπόν. Και όχι επειδή ήταν θεόπνευστος, ούτε επειδή ήταν εξωγήνους, ούτε ότι... <Κι> λοιπόν, αν και εμείς χρησιμοποιήσουμε <Κι> αντίστοιχη <Κι> μεθοδολογία <Κι> και πιο ήρεμη θα γίνουμε και θα κάνουμε αυτοπιωτική και θεραπεία, και θα είμαστε και καλύτερα και με του μα και να φτιάξουν και δεχομένως και καλύτερη φίλου. κοινωνία. Θα ναι, ναι. να πω πρώτα από κάτι σχετικά χρόνιση, ναι, ναι. ναι. πάνω σου ερώτηση του φίλου. Ε, θεωρώ ότι μια από τι πιο έτσι, απρόχερα δοσμένες που έχουν να είναι το συνέστημα. Από την άλλη, το οποίο συνέστημα μα πληροφορεί ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η δονή ιωδή. Από την άλλη, έχουμε τη λογική που στιγμιζόμενη στις αισθήσεις κατά πόση αναπτύχθηκε για ε, μα, μας οδηγεί σε, ε, σε κάποιες βεβαιότητες ότι έτσι είναι αυτό το πράγμα, έτσι γίνεται και αυτή η γνώση μας δίνει αταραξία και προβλούν και στερδεμονία. Το πέρασμα τώρα του συναισθήματος μέσα από λογικές διεργασίες συλλογισμού, κρίσης, διάκτησης, κατάδρασης, αξιολόγησης, δημιουργεί αυτό που λέμε «θρόνηση». Έτσι, έλεγα αυτό σχολείο. Ωραία, κύριε Σόφια. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτάσουν, δώσατε το όνομά σας. Ναι, κάποιος που δεν δώσε το όνομά μου.